Σήμερα ακόματες και ακόματες στο αληθένου ραδιαφώνου Καλώς σας βρίσκουμε εδώ 8 και 8 στο 97 και 8 Σήμερα μου παρασκευούλα Ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη Κύριε Μπαμπή. Τέλεια η Παρασκευή Το ημερολόγιο σηματεύει την 6η του Σεπτέμβρη Είναι του Ρομήλου και της Ρομιλίας που γιορτάζουν για χρόνια τους πολλά Ευχές χώρε Ωχ, Ρωμίλια και Ρωμιλία δεν έφτανε. Από την δύσκολο. αλήθεια. Όχι, παντού. Δηλαδή, δεν έχω τυχαίο ούτε και έναν στη ζωή μου. Για να πω την αλήθεια. Ε, και όταν λε Ρωμίλια και Ρωμιλία, μένω μου έρχεται εκείνο ο Λίκος που ταΐζει τα παιδάκια τα οποία ε, ε, είναι η απαρχή της ρωμαϊκής αυτοκρατία. Με αχά, ξεκινήσαμε. Μια που κυθαρίστα συμφωνεί των Νορβηγών Αχά. Ο Πόλβα Ακτάρ σήμερα έχει γενέθλια. Άντε, λέω. να του πούμε και αυτό τον Φόλβα. Έκαναν ένα Νορβηγί συγκρότημα τώρα. Εντάξει, ήταν και πάρα πολύ πετυχημένο. Πρέπει. Πάρα πούμε πολύ. και είναι. το συγκεκριμένο δεν ήταν. Και... Ε, και σου ήδη κάναν του άπα και γύνε χαμό. Ναι, δηλαδή, αυτό το κοινό συγκρότημα είναι λιγάκι ρε παιδάκι μου, υπεροπτικό. Ας είναι ας πάλι ας. ρε παιδί μου, ναι. Είναι, είναι λίγο δε. υπεροπτικό, α ε, ε, είναι περίεργο, <συμπ> είναι παράδοξο. Γιατί το λε αυτό τώρα στα Ασταλίδια. Δεν πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι δεν τραγουδάνε, α πούμε. Τώρα, τι σχέση έχει η εγγλέζικη σκηνή, α πούμε. Δεν κάνουμε το Μάντσεστερ, τι σχέση έχει. Καταρχήν δεν ξεκίνησα σωστά από το Λίβερπουλ. Το Λίβερπουλ, αυτό έψανα στο μυαλό μου, <laughs> αλλά δεν το πρόλαβα. <laughs> μου βγαίνει το μάτσεστε στη γωνία. <laughs> Γεωργή Δαβαρίνο, εδώ απέναντί μα, στην Πολυεθνική Τράπεζα των Ήχων. Να κυλήσουν οι επόμενε δύο ώρε με αρκετή δισογραφία. Τα δικά σα μηνύματα ελπίζουμε να τα δούμε στο στοντίον παπαγαιρίαλεfm.gr. Η δισογραφία, δηλαδή, θα πούμε κουβέντα για το τι γίνεται στο αυτό εννοεί. Δεν θα το πιάσουμε το τέλο. Θυμάμαι κάτι. Έχει δει κάτι κοπελιέ. συνήθω και όμορφε και τι φλερδάριπορε κόσμο κτλ. Όταν θέλουν να φτύσουν κάποιον, τι λένε. Βαριέμαι. Ναι, λένε την αλήθεια. Βαριέμαι. Έχει κουράσει αφόρητα. Βεβαίω, δουλειά μα είναι. Θα ασχοληθούμε προφανώ και με αυτό. Να θυμίσω ότι στο 2.11200 και 8.200 είναι η κυρία Εύου Λίδη. Περιμένει τα σχόλια. Τα σχόλια για να και βεβαίω και τι αφορμέρε τη δική σα. Ακούγαμε πριν από λίγο. Έτσι σε μια πολύ σύντομη παρέμβαση του μετέδωσε την ίδια τον βγάλουμε κι εμεί να μα πει περισσότερα, θα σε πάνω να λέει ότι εδώ στη φυλο παρακάτω. Α πούμε, έτσι. Σίγουραση τώρα είναι ένα πώ να το πει. Αυτό στι είναι ότι αν είναι. Είναι το καθημερινό έγκλημα Είναι το καθημερινόμα τα παιδιά αυτά. Είναι το καθημερινό έγκλημα Τα παιδιά αυτά, τα οποία είναι... Είναι <laughs> τα, παιδιά αυτά τα οποία είναι απόλυτη στι ηνική Αθήνα, από πολύ διαφορετικά εισοδηματικά και κλιμάκια που τα έχουν χάσει οι γονεί του. Μπαίνουν σε αυτοκίνητα, προφανώ δικά του, τον πατεράδων του, των θείων του, των αδερφών του, δεν ξέρω πιανού. Μπαίνουν σε αυτοκίνητα και πάνε και συγκροτήσουν τι προάλλε στην Κυφυσιά. Στην Κυφυσιά δεν υπάρχει ολόκληρο πάρκο πάλι, όπου α... δίνουν ραντεβού και γίνεται χαμό και επιτίθεται το ένα παιδί στο άλλο παιδί. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Στην Κυφυσιά, μια από την ανέφερε, έχει γίνει και μια ομάδα γονέων που προσπαθεί τέλο πάντων κάποιο τρόπο να επιβλέψει τα πράγματα κτλ. Τώρα μιλάμε για κυφυσιά και φιλοθέοι. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ο καθένα έχει στο μυαλό του κάπου στην κυφσιά και τη φιλοθέη. Στην κυφσιά λοιπόν σήμερα υπάρχει αυτό το οποίο ομάδα είσαι και να σα απίσω στο ξύλο. Ωραία. Αγαπητικά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. υπέροχα. Ναι, και αυτό φανταστικά. δεν γίνεται στην Αγία Βαρβάρα. Αυτό λέω. Ναι. Έτσι, και είναι πολύ λογικό γιατί τα παιδιά είναι πιο κοντά στο σπίτι του. <laughs> δεν κάνουν μακρινέ διαδρομέ. Έχει αγριέψει και αστυνομία. Ναι. Έτσι, και στην κηφισιά που έλεγα πριν mm. για να σταματήσει κόντεψαν να είναι τα παγκάκια πιασμένα όλα από μυστικού αστυνομικού. Τόσο μυστικούς που ο Μπάμπης τους έδωσα Δεν τους αφού ε, το ξέρανε όλοι Είχε βγει και κάποιο σε αστυνομία και το τόσο, είχε πει από κοιτώματα ε, Τόσο μυστικά που Εντάξει, απλά και σας τα το παιδιά, Και τα παιδιά τους ε. καταλαβαίνουν ε, Αλλά όταν τους ε. βλέπουν σταματάνε Δεν κάνουν ε, να μην πω το άλλο Βεβαίω πρέπει να πω ότι όλα αυτά ε, Μοιάζουν λιγάκι σαν μια ασθένεια Περίπου σαν την ακρίβεια Κατά χατζιδάκι μεριά Για να τα λέμε και αυτά να άξω στην καταπληκτική δήλωση που έκανε ο κυριος χατζηδακης εχθέ, ότι είναι λέει, η ακρίβεια είναι περίπου ε, σαν την γρίπη. Θα κάνει τον κύκλο τη αναφορά. Είπε πράγμα. αν είναι η γρίπη των πτηνών ή η γρήπη του COVID ή κάτι άλλο. Ε, είναι η γρήπη των λεπτών. Είχαμε 9% πληθωρισμό το 2022. 4% στην Ελλάδα το 2023, φέτος θα έχουμε χαμηλότερο, κάτω από το 3%. Ε, αυτό, από εδώ και πέρα το φαινόμενο, θα είναι ολοένα και περισσότερο σε αποδρομή. Και εδώ και αλλού. Άρα όχι κατόπιν ενεργειών μας, επειδή κάνει την, το, τον κύκλο του, όπως τη γρήπη, πω να σας το πω, το φαινόμενο αυτό σιγά σιγά θα εξασθενεί και τα πράγματα θα ξεκινήσουν να ομαλοποιούνται. Κοίτα, αφήστε τώρα. Σε <laughs> Καμιά... ακούω, πε την πίκρα σου, βγάλει την. Ποια μου τώρα. Εδώ μιλάμε για την ακρίβεια η οποία δεν είναι. Α, σε... Ή θα μιλάμε για την ακρίβεια ή θα μιλάμε για τον πληθωρισμό. Θε να μιλήσουμε για τον πληθωρισμό, θε να ναι, μιλήσουμε για την ακρίβεια. Είναι δύο διαφορετικά θέματα, δηλαδή. Δεν είναι ο πληθωρισμό που τρώγεται την ακρίβεια. Σωστό. Δεν είναι ο Χατζιδάκης που λέει ότι η ακρίβεια θα κάνει τον κύκλο τη και τα λοιπά Σαν τη γρήπη. Λάθο. Γιατί Γιατί ο Χατζηδάκη αυτό που λέει σε αυτό το ωραίο απόσπασμα τη γρήπη. Λέει ότι ο πληθωρισμό σταδιακά πέφτει. Το οποίο τεχνικά είναι σωστό, πράγματι. Ο πληθωρισμό πέφτει. Δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμέ, άρα ανεβαίνει το επίπεδο τη ακρίβεια, γίνεται χαμηλότερο. Δεν ανεβαίνει δηλαδή γρήγορα η ακρίβεια. Δεν έλεγε όμω αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, δεν λέει κάτι για την ακρίβεια. Και ήταν, για την ακρίβεια έχει πει και ο Βορύδης. Και μετά θα σε πάω στη διάγνωση, τι είναι γρήπη, αν είναι COVID ή τι άλλο είναι. Όταν <laughs> μιλάω ο Βορύδης, τι είναι άραγε. Ε, είναι αποκλιμάκωση. <laughs> Τι λέτε, υπάρχει ακρίβεια. Σωστά. Κρατήστε ότι πρώτον υπάρχει αποκλιμάκωση Στον τιμών του τέσσερι τελευταίου μήνε. Αλλά προσέξτε. Σπαίνει ε, ακόμα, Ναι, ναι, ναι. Ε, υπάρχει αποκλιμάκωση η οποία φαίνεται στι τιμέ στο σούπερ μάρκετ. Δεν λέω ότι είναι θηριώδη αποκλιμάκωση. Κάθε μήνα όμω είναι 1,1% 1,1%. Υπάρχει αποκλιμάκωση. Ε, Έπεσε από το πυρέτο στα δέκατα. <laughs> Α πούμε τώρα, όλα καλά είναι. Θα σου λέγε, πω τώρα το βλέπω εγώ. Γιατί αυτό που λέω ο Βορείδη τώρα πιάνει. Υπήρξαν πολλά πράγματα στα σούπερ μάρκετ, τα οποία τα βρήκε και ο τιμάριθμο. Η, yeah. η στατιστική δηλαδή, στα νοπά, α πούμε τον Ιούλιο, είχαμε πτώσει Λέει στατιστική έτσι, μείον 4%. Mm. Τον Αύγουστο όμω mm. θα δει ότι θα γράψει τεράστια άνοδο. Άρα είναι πολύ ασαφέ αυτό και δεν μπορεί να λε ότι πάμε καλύτερα επειδή είχαμε σε κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι με τα μέτρα που είχε πάρει ο Σκρέκας που είπε σε πάρα πολλού και πάρα πολύ το κάνανε τέρμα οι προσφορές θα το βάλετε στην τιμή μέσα την έκτοση που κάνετε με την προσφορά αλλιώς δεν θα μπορέσετε να ξανακάνετε προσφορά για τους επόμενους πολλούς μήνες εκείνο δούλεψε αυτός, αυτό αναφέρεται το Βορύδης στάζω, αλλά στάζω, όλα αυτά στάζω, στάζω, στάζω. Γιατί. Καταρχήν μπορώ εύκολα να ζητήσω τη βοήθεια του κοινού Αλλά θέλω να θυμίσω ότι τα προϊόντα τα οποία ήταν σε προσφορά, όταν έφυγαν από την προσφορά που συνήθως είχε δύο συνένα και τα λοιπά κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δίνανε τα δύο στιγμή τη μίαμισε μονάδε κτλ. Όταν φύγανε από τι ομαδικέ συσκευασίε, δηλαδή πανε δύο, τρία ή τέσσερα. Και, και πήγαν στη μοναδιαία του μορφή τα προϊόντα, είχαν ανέβει ω μονάδε. Είναι να αντιμετωπίσει και εδώ δηλαδή, το μέτρο. Το ένα σαμπουάν το αγόραζε ακριβότερο από τη αγόραζα. Ένα... Πολύ σωστά Κατάλεμαι oh, όλα, αυτό γιατί ήθελε. Αδειάζε, αδειάζε η τσέπη γρηγορότερα, αλλά η τιμή φαινόταν μικρότερη. Τι ενώ κάνει, δεν ήταν. Τι κάνει μια εταιρεία. Βάζει την τιμή τη μονάδα τη σηκώνει ώστε η προσφορά να φαίνεται ότι είναι πραγματικά Δελεαστική και καλή. Αυτό προσπάθησε να αντιμετωπίσει εκείνη την εποχή. Ναι. Αυτό και το έκανε. Γι' αυτό, Καλά, δεν αυτό πιστεύω... αναφέρεται ο Βορείδη. Δεν πιστεύω ότι θα πολυσυμφωνήσουμε σε αυτό. Και όχι εσύ και εγώ, Ό, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Πρακτικά. Όχι, λέω ότι πρακτικά. Βγαίνει και λε, Α πούμε, ότι υπάρχει αποκλιμάκωση τιμών στο 1,1. Την ίδια ώρα λες ότι έχει πληθωρισμό 3%. Άρα υπάρχει αποκλιμάκωση τιμών εκεί που σε βολεύει. Ε, Έτσι, σε βολεύει δεν όχι, λέει, εκεί σε δεν λέει τίποτα. κάνανε Άλλε γίνανε διότι οι συνθήκε. Οι συνθήκε στην παραγωγή ήταν λίγο καλύτερε αν... κάποιο μήνα. Ποιε ή ποια παραγωγή. Σου είπα, στα νοπά, α πούμε, τον Ιούλιο ήταν καλύτερε, αλλά τον Αύγουστο ήταν πολύ χειρότερε. Μάλιστα. Εμένα, πάντω, η ποια παραγωγη σου ειπα στα νοπα α πουμε τον ιουλιο ηταν καλυτερε αλλα τον αυγουστο ηταν πολυ χειροτερε μαλιστα εμενα πάντως η αισθηση μου γενικώ για τα προϊόντα δεν είναι μια αίσθηση αποκλιμάκωση. Αλλά στο βίντεο παπαγγελιαλεφθέμεν.gr, εδώ είσαστε, ρίχτε, πέστε, αν το διαπιστώνετε ή το όχι. Το πρόβλημα με την ακρίβεια. Επίση, θέλω να σου κάτι γιατί επειδή φύγαμε από τη γρήπη του Χατζηδάκη. Ότι από τη γρήπη κάθε χρόνο πεθαίνει κόσμο. Ε, βέβαια. Ε, απλά εμείς ξέρεις ας πούμε το είχαμε περάσει ως στατιστικό μέγεθος Βεβαίω ε, υπάρχουν τα μικρά ψέματα, τα μεγάλα ψέματα και η στατιστική για να μην ξεχνιόμαστε ε, Πεθαίνει κόσμος, επειδή ήρθε το COVID ξεχάσαμε την γρήπη Δεν είναι έτσι τα πράγματα mm -hmm. Και επίσης ο κύκλος της ακρίβειας έχει πιάσει τη μισή μα ζωή πια δηλαδή, ε, πως Εγώ νομίζω ότι άκνος πώ το βλέπω εγώ Πρώτον για την γρήπη εμβόλιο Ειδικά μετά από κάποια ηλικία και μετά συστηματικά εμβόλιο. Το ξεχάσαμε γι' αυτό, διότι ήρθε το μεγαλύτερο κακό εκείνη τη στιγμή ο COVID. Το δεύτερο με την ακρίβεια. Τώρα Η ακρίβεια έχει μία γιατριά, δεν έχει πολλέ. Η γιατριά δεν είναι αυτό που πιστεύει ο κόσμο. Και βγήκε και μια έρευνα και το επιβεβαιώνει. Ο κόσμο πιστεύει ότι αν γίνουν έλεγχοι, θα μειωθούν οι τιμέ. Σε κάποιε περιπτώσει, πρώτα απ' όλα, έλεγχοι πρέπει να γίνονται, έτσι. Αλλά σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να οδηγήσει και σε κάποιε μειώσει. Στι περισσότερες Στις, στις περιπτώσει εσχροκέρδεια, δεν θα οδηγήσει σε μειώσει. Εγώ δεν ξέρω πάρα πολλέ. Στι ε, περιπτώσει που έχουμε τράπεζα. Α καρτέλ εκεί, και τα λοιπά. Δεν θα μειώσουμε. Εκεί. εκεί. Ε, ε, Α πούμε τώρα, πέρασε το καλοκαίρι. Πρακτικά. Αλλά δεν πέρασε εντελώ. Εκεί. Ε, ε, εγώ δεν κατάλαβα. Έβαλε και... έναν έξυπνο άνθρωπο υπουργό εμπορική Ναυτιλίας Έχει ανθρώπου στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει επιτροπή ανταγωνισμού. Τα έχει όλα η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτο και η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό που δεν έχει είναι να δει διαγυμνού εφθαλμού, δηλαδή να μπει σε μία από τι εφαρμογέ που κλείνει εισιτήρια και να δει ότι ο τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η ναυσιπλοεία στι κυκλάδες και τα άλλα μας δυστυχώ. Μιλάμε για ακτοπλοϊκά. Τα ακτοπλοϊκά. Είναι έτσι, όπου δύο εταιρείε μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με τα ναύλα. Δύο. Όπου ο ένα εκ των δύο εταιρεών. Έχει από κάτω του και αλλες δυο δύο-τρει. Εκεί λοιπόν το ότι πριν το καλοκαίρι, σε κάθε χώρα του καπιταλισμού, αυτά τα βλέπουν οι αρμόδιε υπηρεσίε, οι κρατικέ υπηρεσίε. Σα ακούμε μεγάλη προσοχή. Τα βλέπουν και λένε: Μάγκε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και επειδή καλό είναι να μπαίνει και σε πολιτικό επίπεδο, πάνε και στον υπουργό του, το λένε και αυτοί Ο υπουργό τι πρέπει να κάνει, πρέπει να του φωνάξει Αν του πει: Ότι ακούστε να δείτε αφεντικά, εδώ έχει γίνει μονοπόλιο. Στον καπιταλισμό. Τα όπλα του κράτου εναντίον των μονοπωλίων ή των ολιγοπωλίων είναι πάρα πολλά. Κάποιο αρνείται στην Ελλάδα να τα χρησιμοποιήσει. Σε άλλα κράτη τα χρησιμοποιούν. Ναι. Εκείνη η ιστορία. Ε, νομίζω ότι έδωσε στεγνά την κυβέρνηση και αυτό σου με μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό διό... μάφνες και μίλησα. Επιτέλου. Μοιράζομαι. Έχει και παράπονο. Εδώ πέρα μα έχουν εργαζόσει. μας έχουν Λέει, ας να μιλήσει. Δεν να το πάω παρακάτω. Και θέλω να πω το εξή: Επειδή το άκουγα και με τον ε, Νίκο πριν, βλέπω εδώ και το φόρσα παοκάρα που το σχολιάζει. Εδώ βγήκαν λίγο οι δικοί του σεβ και λυπή γιατί και εμά του μικρού και του μικροεργασία μα έχουν εσμένου. Έβαλε και το χί που δεν είπα εγώ και του λένε ότι τα έχετε κάνει σκατά στο ρεύμα. Δηλαδή βγαίνει ακόμα και ο σεβ. Τι να πει ακόμα και ο σεβ, Ο σεβ είναι ο πρώτο πριν. Πρώτ... Γιατί. Γιατί το ο Σεφ ίδιο... καταναλώνει πολύ ρεύμα. Ε, ναι. Συ... ε, θα συμφωνήσω ότι καταναλώνει πολύ ρεύμα. Απλώ θα πω ότι ο ΣΕΒ προφανώ δεν πλήττεται από την ακρίβεια. Ο Σεφ, τέλο ο Σεφ είναι Μην μπερδεύει τη βιομηχανία ναι. με του ιδιοκτήτε των βιομηχανιών και του μετόχους δεν, άλλο, δεν, μπορώ, τεν, άλλο, να, δεν μπορώ να του μπερδέψω. Δηλαδή, μουσική, μη του μπερδεύει, εγώ θα του μπερδεύω. Καλά, εντάξει, κάνω τη θέση. Αυτό που λες να το τελειώσω κι εγώ. Γιατί ακούγεται σαν να μην έχει μείνει και αυτό που έχουμε τις φτωχεσμένες... <laughs> Συγγνώμη, <laughs> θα ήταν καταπληκτικό. <laughs> Πες πέρα. τις σκέψεις για να καταλάβουμε γιατί γελάς. Τις φτωχεσμένες. <laughs> <laughs> Εντάξει, λέω τις φτωχευμένες βιομηχανίες και τις πάμπλοιτους βιομηχανούς να με συγχωρείς πολύ, αλλά εγώ δεν το αγοράζω Δεν έχουμε γενάρα. πλέον δεν, δεν το αγοράζω με την δικαρία τη, τη Δεν γεννία. έχουμε πλέον, πλέον όμως... Πρέπει να πας πολύ πίσω Τώρα πια, να μπορώ να σου πω γι' αυτό καλό. Δεν έχουμε τοχευμένες βιομηχανίε Πλέον που να δουλεύουν Έτσι, έχουμε κάποιες λίγες Που έχουν χρέη Σύμφωνοι, αλλά οι άλλες είναι λίγο πολύ λάμπικο Φτωχού βιομηχανου έχουμε Όχι <laughs> Γι' αυτό το λέω Ότι απ την Έχουμε άνω... φτωχευμένους βιομηχάνους ε, Γι' αυτό και δεν αγοράζω το διαφορετικό βιομηχανός με, την... με τη βιομηχανία Τι πάρουμε, οι Εντάξει. Μικροί μεταπράτε, μικροί yeah. μεταποιητέ, οι οποίοι παίρνουν δύσκολο έτσι. Πάντοτε υπάρχουν σε ένα κλάδο, αλλά δεν είναι ο καθένα. Θα γίνει και στραβή. Δεν είναι Αυτό όμω το οποίο αναφέρεται ο Φορτσάινερ, έτσι δηλαδή, όταν βγαίνει η βιομηχανία με τον εκπρόσωπό τη στο ΣΕΒ και άκου, τα λοιπά. Άκου, άκου. Και ε, δεν λες, το, το πρόλαβαν οι να λέει το ρεύμα, γιατί αλλιώ πάμε ντουγρού στον τοίχο. Γιώργο. Δεν το πρόλαβαν οι εφημερίδε, γιατί προφανώ βγήκε το αργά το βράδυ. Εγώ το άκουσα πριν που το έλεγε. Ε, εδώ το λέγανε πριν με τον στραβελάκι και το ψάξα και το βρήκα. Είναι κοινή ανακοίνωση, είναι πάρα πολλά τα αρχικά για να σου πω τι είναι όλη αυτή. Είναι ο Σεβ, η Βόρεια Ελλάδα, η Έτσι Ελλάδα, η Αλλιώς Ελλάδα, η όλη δηλαδή από όλη την Ελλάδα, συν οι μεγάλοι καταναλωτέ ενέργεια που είναι α πούμε τα μέταλλα. Έχει η Ελλάδα, ρε παιδί μου, μεταλλλουργία και κάνει τρομακτικέ εξαγωγέ. Και άλλοι. Όλοι μαζί λοιπόν είπανε τι λένε ε, οι επιχειρήσει και ειδικά η βιομηχανία στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπε με κόστο ηλεκτρική ενέργεια που απειλεί την ίδια του την ύπαρξη. Καθώ καλούνται να λειτουργήσουν με πολύ υψηλότερο κόστο από του ανταγωνιστέ του. Είναι full αντικυβερνητική ανακοίνωση. Δεν διαφωνώ. Όχι ας. αντί, αλλά κριτική στην κυβέρνηση. Όχι είναι αντικυβερνητική με την έννοια. Εντάξει, αλλά κριτική. Με την ε, έννοια με... τώρα ότι η ε, και η ε, βιομηχανία. Είναι πιο δύσκολο να το καταλάβουμε. Ενώ ότι κάνουν κριτική στην κυβέρνηση είναι πιο εύκολο, φαντάζομαι. Είναι αυτό που είπε. Εγώ δεν λέω ψέματα. Χρησιμοποιώ σωστά τεχνικέ εκφράσει. Σωστά. σωστά. Δεν είναι αντικυβερνητική η διαδίδευση, yeah. α πούμε, δηλαδή αντιπολιτευτική οτιδήποτε άλλο σχετικό. Απευθύνεται, σωστά, διαβάζω παρακάτω με συγχωρεί, Γιώργο, και στο θέμα Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει κατεβάσει τα βρακιά σε αυτό το ζήτημα. Η Ευρώπη χάνει κάθε μήνα που περνάει ανταγωνιστικότητα έναντι των υπολείπων μεγάλων κέντρων παραγωγή και πλούτου. Έτσι, την Κίνα, τι Ηνωμένε Πολιτείε, Αλλά αυτά. Χάνει συνεχώ. Και κάθονται και κοιτάζουν το δάχτυλό του τι θα κάνουνε. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, επειδή το παίξαμε προηγουμένω το απόσπασμα του κυρίου Σκυλακάκη, τι θα κάνουμε τώρα που θα ρουφήξει όλο το η Ουκρανία. Ρούφατο, ρούφατο. Λοιπόν. Για να μην ξεχνιόμαστε, θα λέμε όλα αυτά. Και βεβαίω πρέπει να πω ότι για εμά εδώ έχει ένα ενδιαφέρον ότι η κρίνια είναι οριζόντια. Για μένα τουλάχιστον. Ο Παύλο το θα πάει σε άδεια, την επόμενη Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, να του πούμε μια καλημέρα, όπω να πούμε και στον Φίλιππο τον Καραγιάννη, όπω να πούμε εδώ και στην Κατερνιώνα είναι καλά. Στον Θοδωρή, καλημέρα πάρα πολύ και στον Φίλο τον Δημήτρη. Πρωτίστως υγεία για την οικογένεια, όπω το λες. Καλημέρα και στον Κώστα που του λείψει ο αγωγιά τη. Ρε παιδιά, έχω και δεύτερε σκέψει, μια που είμαστε πια σε μια τελείως, ένα τελείω διαφορετικό κλίμα για μια τελείω διαφορετική ε, εκπομπή. Αν πρέπει να παίζουν τα παλιότερα σήματα κτλ. Τέλο να του διχαρήσουμε ένα αγωγιά την επόμενη Παρασκευή, ελπίζω να σα εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, ο Γιώργος Ανατογράφο λέει αν μπορούν να βάζουν συσκευασία 380 ή πρέπει να είναι στρογγυλά 100, 200, 500, 1 κιλό. Μπορούν να βάζουν ό,τι θέλουν. Και η δικιά μου συμβουλή, συμβουλή, το βρήκα, και ελπίζω να το κάνεις και εσύ Γιώργος σε ρωτήσει. Εγώ κοιτάζω πάντοτε την τιμή ανα κιλό ή την τιμή. Που είναι αναγωγή σε μια κοινή μονάδα μέτρηση. Για να βγάλω άκρη Ναι, αλλά έχουν γίνει τόσα πολλά μπάμπι. Και γι' αυτό εγώ θυμώνω. Όπω το ξέρει και το έχω πει και πολλέ φορέ, εγώ θυμώνω και με το σκηνικό που έχει να κάνει με το. Για παράδειγμα. Όλες αυτές οι αλλαγές, με τη μείωση του, της ποσότητας Έλεγα το παράδειγμα Είναι το... άλλο. είναι κάνει μάρκετι ε, Μαρκετάρι μα... το προϊόν του Ναι ρε φίλε, αλλά εγώ έλεγα ότι ρε παιδιά στο τέλος Ας πούμε το, mm. το, το, το κουτάλι ε, Δεν μπαίνει ούτε κάνουμε στο γιαούρτι ας πούμε Δεν μου λες, λες όταν αυτό... πας να αγοράσεις φέτα κύμα Τι ζητάς, εγώ, Λες εγώ, βάλε μου Ένα κιλό, ένα κιλό... Μου, εγώ πάνω από 300 δεν έχω ζητήσει. <συρκεια> αλλά με 300 δεν έχω πετύχει κάτω από μισό κιλό να μου βάλει. Ναι. Ε, λοιπόν. <συρκεια> λοιπόν, επειδή είναι πάνδημο το αίτημα, έτσι διαγωνίω κοίταγα τα μηνύματα για τον Αγωγιάτη. εσύ Γεωργί, όταν γυρίσουμε στις 8.30 πάνω τον Αγωγιάτη, κατάλαβα του λείπει. Οκ, μη σα το στερήσω. Και αυτό, και βεβαίω φτάμε σιγά σιγά προ το τίτλου των Μηθήνων. Καλά, δεν λέω, κύριε Βαωρένα. Ξέρει τι ώρα είναι τώρα. Είναι ώρα να φύγω από εδώ. Να πάω μέχρι μέσα εκεί που είναι ο ψύχτης που έχουμε βάλει από τη Ρέιμπο Waters πω, πω να, ξέχασα να πάρω νερό. Ναι, ναι, αγόρι να μου. Μα Επιτρα... φάνηκε, δεν μπορούσα να μιλήσω πριν. Επιτραπέζιος αυτά τα κάνουν από πριν. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά οργανωμένος για την ποιότητα ζωής σου, για να μην πίνεις νερό το οποίο είναι πάντα μέσα στα πλαστικά μπουκάλια, άρα αυτό σημαίνει ξέρετε πως πάει τώρα, έτσι. από τη μια οικολογική συνείδηση, λιγότερο πλαστικό από την άλλη για λιγότερη κατάποση των όποιων Οι πολυμάτων μπορεί να υπάρχουν στα ε, πλαστικά να πω ότι είναι και η κουκλή. έχει υπέροχο design, επίσης ότι ομορφαίνει την κουζίνα σας και έχει και μια οθόνη αφής, πολύ εξελιγμένη, και σας δίνει το νεράκι σας, είτε το θέλετε σε θερμοκρασία επιβάλλοντος, επίρυπα... έτσι το πίνει το νερό. Σε θερμοκρασία επιβάλλοντος, κρύο, πώς το πίνει. Κρύο. Κρύο, μάς. Έχεις δυνατότητα να το πεις και κρύο Αν θέλεις Μα το εδώ, το, για το καφέ Αυτό τη, τη ζέμπο που έχουμε το, το βγάζει Κρύο, το... ζεστό, ανάμυκτο, όπως θέλεις Για το είναι. καφεδάκι που φτιάχνω το, το παίρνω και ζεστό Γιατί <laughs> με έχει δει που βράζω το καφέ μου το πρωί-πρωί Και όποιος θέλει να μάθει και περισσότερα παιδιά Και απαιδιά. εγώ πίνω ζεστό καφέ Α, Είμαστε Ο... νόμαλοι τελικά Όχι φίλε, δεν <laughs> είμαστε παλί <laughs> 801-11-34-34-34 Αυτό που λέει επειδή εσείς το ζητήσατε και τα λοιπά και τα λοιπά σας το στερήσουμε. άντε από την επόμενη Παρασκευή να παίζει και στην ώρα του κανονικά όπως σας είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια τώρα επιστρέψαμε πριν πάμε στον Παναγιώτη το Γιαννόπιλο Σ' αρέσει ο Περέτα ε, δεν τρελαίνομαι, αλλά το συγκεκριμένο το αγαπάω ε, για καλά, λόγους είναι. συναισθηματικούς που να κάνουμε το τον Καλαμίτσι, είναι ήταν και το σημαντής Παρασκευής παρασκευή. Εντάξει. πολύ ε, Γράφει κάτι ο κύριος Αθανάσιος, ο οποίος λέει «Προσπαθώ να κλείσω ραντεβού για το πολύ σοβαρό πρόβλημα όρασης μετά από αποτυχημένο χειρουργείο, στο 1535 Μου λένε ραντεβού μετά το Δεκέμβριο» mm -hmm. Έτσι πάνε, όλα τα ραντεβού στο 1535. Ζητάει, επειδή ο ίδιο μου μα το γράφει και ότι με υπερήλικα, θα ήθελα να πείτε τι ακριβώ πρέπει να κάνω. Εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Υπάρχει, έρωτηση. θα σα πω ούτε κι εγώ, αλλά αυτό που ξέρω από άλλε περιπτώσει είναι ότι πάνε στο γιατρό. Ο γιατρό διαπιστώνει ότι είναι επίγον. Δηλαδή πάνε στο νοσοκομείο ή στον γιατρό, όταν λέει αποτυχημένη, κάπου έγινε αυτή η στο γιατρο οταν λεει αποτυχημενη καπου εγχείρηση. Εν πάση το καλύτερο να πάει σε γιατρό να διαπιστώσει το επίγον και να το ξεπεράσει από εκεί αλλιώς το 1935 σου λένε όπως παντού στα συστήματα υγείας όταν κλείνει, mm. έχουν μια διαβάθμιση Βλέπουν ειλικρι... τι ελεύθερα έχουν ειλικρινά δεν έχω αυτό που έτσι λέει ο Μπάμπη στο ακούω και εγώ λογικό, γίνεται, αλλά έτσι, εντάξει τώρα ένας μεγάλος άνθρωπος και με το πρόβλημα υγείας ναι, αντιλαμβάνεστε τώρα για τα, τα, τα λεωπορεία μιλάμε Όπω και αν έχει, έχει να κάνει και με αυτά που συζητάγαμε χθε, κάποια στιγμή. Ότι παίρνει ένα τηλέφωνο και συνήθω πέφτει πάνω σε ένα τηλεφωνητή, ο οποίο είναι αυτοματοποιημένο, ψηφιακό, το να Σου δίνει κάτι, απαντήσει κουφέ, σου ζητάει να παρέμβεις <Κι> με έναν τρόπο που δεν μπορεί, δεν τα καταφέρνει. Όπω και αν έχει, ε, υπάρχει και αυτή η μερίδα των ανθρώπων που δεν είναι τόσο εξοικειωμένη σε αυτή την μηχανιστική πια, ας πούμε, ε, επικοινωνία. Για πάμε να πούμε την καλημέρα μα στον το Γιανόπουλο, διότι ω γνωστόν. Είναι Παρασκευή. Το επιβεβαίω και ο Βασιλόπουλο Ζωγιάννη ο λέει: Τώρα είναι Παρασκευή που υποξάγω γεια τη. Για πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα. Ε, να πω ότι σήμερα θα είναι μια όμορφη μέρα, καλοκαιρινή. Το θερμό μου το κήσω στου 35. Θα πάει και 36, του 35 βαθμού. Στην χώρα νομίζω θα πάει στην περιοχή και στου 36. Τώρα πλευρά φαινομένων σήμερα, με όχι στην Αττική, βέβαια, αλλά. Κάτι κατεβαίνει εκεί στο Ιόνιο, οριακά αν πιάσει στην Κέρκυρα, οριακά. Ε, αν βρέξει λίγο στην Κέρκυρα, κάποιε άλλε μπόρε μεσημεριανέ, δηλαδή έχουμε σε ορεινέ περιοχέ τη Βόρεια Ελλάδα. Ε, λίγα πράγματα, κυρίω κεντρική και περισσότερο ανατολική Μακεδονία. Λίγα πράγματα όμω σήμερα. Το Σάββατο φαίνεται να είναι λίγο περισσότερο άσχητο ο καιρό στη Μακεδονία και σε ανατολική και κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη στο Ναμό και στην Δυτική Μακεδονία. Φαίνεται να έχουμε κάποιε τοπικέ βροχέ και μπόρε. Και από το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα, ίσω κρατήσουν και λίγο ακόμα. Και φαίνεται αν δέχεται το Σάββατο και σε περιοχέ τη ε, Ανατολική Θεσσαλία, των Σποράδων, λίγο το μεσημέρι απόγευμα, ωριακά να φτάσει μέχρι τη Φτιότιδα. Για την Αττική, νομίζω πω όχι. Η θερμοκρασία παραμένει εκεί στην Αθήνα στου 34 βαθμού, στη Βόρεια Ελλάδα λίγο θα πέσει. Τώρα με τα, με τα τελευταία στοιχεία, περιμένω κάποιε στοιχεία φτάσουν 9 και 20, αλλά έχουν έρθει κάποια άλλα λίγο τα πρώτα. Που είναι λίγο πιο φρέσκα, του πάντων τα πιο φρέσκα, δείχνει και την Κυριακή. Είναι ανάστατο καιρό και σε περιοχέ των Σποράδων και τη ε, ε, Ανατολική Θεσσαλία, Φιότιδα, Σέβια, ε, πάλι και στην ε, Κεντρική Μακεδονία. Ε, μην περιμένουμε δηλαδή, τελείω καλοκαιρινό καιρό. Τώρα για την Αττική δεν ξέρω την Κυριακή. Με αυτά εδώ πέρα έχει κάποιε δροχέ, με τα προηγούμενα δεν είχε είναι αλήθεια. Τέλο πάντων άρα η καλύτερη μέρα είναι η Παρασκευή από όλε. Το Σάββατο πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίω στη Βόρεια Ελλάδα και την Κυριακή όμω. Θα έχουμε κάποιε τοπικέ μπότε. Να πω ότι το πρώτο χρονοπωρινό σύστημα έρχεται από την Δευτέρα και από την Ιταλία, Δευτέρα βράδυ και από τα Δυτικά, Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα θα έχουμε καταιγίδε. Στην Ιταλία την Δευτέρα θα έχει πολλά φαινόμενα και κάτι θα πάρουμε κι εμεί με νοτιάδε για πρώτη που έχουμε να δούμε νοτιάδε πολύ καιρό. Ένα χρονοπωρινό σύστημα την άλλη εβδομάδα οπωσδήποτε. Ή ίσω και δύο την άλλη Παρασκευή. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά παιδιά, Λοιπόν, τώρα είναι Παρασκευή επειδή έπαιξε ο αγωγιάτης, βεβαίως υπάρχουν και διαφορετικές προσαγγίσεις στο θέμα, πάντα τι να κάνουμε έτσι είναι αυτά. Να σου πω κάτι διαφημιστικό και ωραίο η Lidl Ελλάς λέει ανταποκρινόμενη στι αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας προχωρά σε σημαντικές μειώσεις τιμών που φτάνουν έως και 50% σε περισσότερα από 160 βασικά προϊόντα. Η Lidl last για 7ο συνεχόμενο μήνα συμβάλλει ενεργά στη μείωση του πειδοισμού και το δείχνει με πράξεις επισκεφτείτε ένα κατάστημα Lidl. Δείτε με τα μάτια σας τη δέσμευση της Lidl προς την κοινωνία διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα στις πιο προσιτέ τιμές Λέει το μήνυμα από τη Λίτλ. Λοιπόν, και α έρθουμε λίγο εδώ και στα δικά σα, τα οποία πάντα δίνουν μια προέκταση σε αυτά που λέμε εμεί. Καλημέρα μα τον κύριο Σταθόπουλο, ο οποίο χάρηκε και αυτό με τον ε, αγωγιάτη. Αλλά μα γράφει: Η μείωση του ΦΠΑ στην Ισπανία πέτυχε ή απέτυχε. Το επέκτηναν ή όχι. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ζητήσω τον Ταβαρίνο, Γεωργί μου, για ρίξτε τον, τον Παύλο Το Μαρινάκι, ο οποίο χθε απάντησε σε σχέση με αυτό. Όπω έχει αποδειχθεί και αντιθέτω σε άλλε χώρε που δοκίμασαν μια προσωρινή μείωση ΦΠΑ για να αντιμετωπίσουν ε, την ακρίβεια, το μέτρο αυτό όχι μόνο δεν έφτασε στον καταναλωτή, αλλά οδήγησε και σε αυξήσει ε, τιμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ισπανία. Σα παραπέμπω και σχετικά δημοσιεύματα συναδέλφων σα ε, ε, τη Ισπανία. Γιατί το χειρότερο που συμβαίνει είναι ότι κάποια στιγμή, πού θα επανέλθει ο προσωρινά μειωμένο ΦΠΑ. Στην προηγούμενη, στο προηγούμενο ποσοστό, τότε θα έχουμε και μια περαιτέρω αύξηση για του καταναλωτέ. Κατά τον ισχυρισμό του κυβερνητικού εκπροσώπου, επικαλούμενο όμω δημοσιεύματα. Ε, το μέτρο... καλά, δημοσιεύματα υπάρχουν πάντοτε και για το ένα πράγμα και για το άλλο. Συμφωνώ, Ρεμπάμπη. Θέλει Σύμφωνο. να κοιτά όταν μιλάει για δημοσιεύματα στις... δημοσιογράφων, έτσι. Για να λυθεί. Θέλω να σου πω τώρα, εγώ το κοίταξα πολύ προσεκτικά αυτό. Mm -hmm. Η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει πληθωριστική ψυχολογία, δηλαδή όλοι θέλουν να ανεβάσουν τις τιμέ, το να πα να μειώσει το ΦΠΑ, εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγάλει σάκρη. Δηλαδή θα τον φάει μαρμάγκο. Θα τον φάνε οι αυξήσει. Καλύτερες... Είναι ταυτόχρονα αυτό που λες και μία έμεση τουλάχιστον παραδοχή ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ, εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ, η κυβέρνηση. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί δεν να ελέγξει αν σε όλα τα προϊόντα. Δεν μιλάμε για όλα τα προϊόντα, ε, ερώτησαν συγκεκριμένη, καλημέρα στον κύριο Σταθόπουλο ε, πάλι... Θα ελχόμουν σε αυτό που είπε, Το λαδάκι ερώτησαν yeah, Η συζήτηση, ε, η συζήτηση είχε αρχίσει πριν από πολύ καιρό ε, <σχαλίως> Είχε αρχίσει κυρίως τα είδη διατροφή. Και πήρε άδεια. πήρε άδεια και η Πορτογαλία και η, ε, η Ισπανία Γιατί πρέπει να πάρεις άδεια από την Κανονισιόν για να πειράξει το ΦΠΑ να το κάνουν Σε πολλά από αυτά εμείς είμαστε ήδη πιο χαμηλά αλλά Εδώ μιλάμε για μηδενισμό. Αυτοί πήγανε λοιπόν στο μηδενισμό στον Ελαιόλαδο γιατί πάθανε την πλάκα του κανονικά. Ενώ εμεί με 165%. Εκεί αυτούς. που νομίζω ότι ο Μαρινάκη δεν το έχει προσέξει, σε αυτή την απάντηση που δίνει τώρα, είναι ότι στην αρχή πέρασε. Δηλαδή οι εταιρείε που πουλάνε λάδι. Δεν φτύνιναν να το λάβει. Γιατί αυτό δεν είναι δύσκολο. Δεν το φτύνιναν. Δεν αυτή βάλαν είναι. το φόρο. Γιατί δεν υπήρχε πλέον φόρο. Okay. Άρα, άρα η τελική τιμή δεν είχε το φόρο, άρα ήταν χαμηλότερο. Ε, ναι. Έλα όμω που επειδή η πίεση στο ελαιόλαδο συνεχιζόταν συνέχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές οπότε τρελάθηκαν οι άνθρωποι ναι, γιατί και, και η το είδανε τη μια συνέχισε, στιγμή να κατεβαίνει και η Ισπανική κυβέρνηση συνέχισε να έχει μηδενικό ΦΠΑ. Και, λοιπόν και, και έδωσε Ισπανία. και παράταση στο μέτρο. Δεν έδωσε όμω έτσι, υποχρεώθηκε να το κάνει. Τι και εννοείς? αυτό θεωρήθηκε από έχει την. των πραγμάτων, εκ τη ζωή. Αυτό που λένε ότι ο κόσμο δεν έχει ναι, Γιατί το υποχρεώθηκε. Το υποχρεώθηκε. διότι αν πήγαινε, και εκεί έχει δίκιο ο Μαρινάκη, αν πήγαινε μετά. Γιατί είπε η κυβέρνηση η Ισπανική τότε, και πριν τι εκλογέ, η ήταν λίγο προεκλογικό. Είπε έξι μήνε. Όταν πέρασαν έξι μήνε όμω και είχαν ξανανεύει τα πράγματα, αν πήγαινε τότε να ξαναβάλει το ΦΠΑ που ήταν πριν. Θα γινόταν και δεύτερη αύξηση και τρίτη αύξηση του για και γινόταν καταστροφή. Παντός, Άρα ερώ... έδωσε παράταση. Στην ερώτηση λοιπόν είναι ότι κατά την ισπανική κυβέρνηση το μέτρο καλώς ίσχυσε και για αυτό το απαραίτηνε. Όχι, το Όχι για δεν συμφωνώ ένα... μαζί σου. Για... Δεν συμφωνώ γιατί, δηλαδή... γιατί εκβιάστηκε εκ των πραγμάτων Μάλιστα. και πρακτικά από το γεγονός ότι το μέτρο αυτό ε, δεν να, μπόρεσε να... να. Να αφήσουμε λίγο εσύ την άποψή σου και εγώ τη δική μου και να μείνουμε στο φακτ, να μείνουμε στο γεγονό. Το παρέτεινε το μέτρο. Το παρέτεινε, αλλά το παρέτεινε Άρα για μερικού μήνε. Δεν ζήτησε κανένα να μην δίνεις το ΦΠΑ για τον 20ο αιώνα. Ε, αυτό σου λέει ο αυτο Για, για όμως. τον 22ο αιώνα. Σου λέει όμω ότι όταν θα ξαναέρθει ο ΦΠΑ. Γι' αυτό για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, η άποψή μου ήταν πάντοτε ότι το ΦΠΑ, αν είναι να το ρίξει σε κάποια στιγμή, πρέπει να το ρίξει σε Μα περίοδο σταθερότητα των τιμών. Εμένα πάντω, αγαπητέ Μπαμπή, και το λέω για να ολοκληρώνουμε και την κούρδα, γιατί ραδιόφωνο κάνουμε, OK, το καταλαβαίνω, δεν θα κάνουμε μια διάλεξη ούτε εσύ ούτε εγώ για το ΦΠΑ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μια κυβέρνηση πρέπει να μπορεί να ελέγξει ότι αυτή η μείωση θα περάσει, όπω για παράδειγμα έχει δύο διαφορετικού ΦΠΑδε στον καφέ, ε, Καλό θα είναι να μπορεί το ελέγξει. Ή όταν λέει ότι σταματάμε εκείνε τι δίθεν προσφορέ, θα πρέπει να μπορεί να το ελέγξει. Και όχι να την πατάει κανένα, όπω εδώ πέρα ο φίλο ο Μάρκο που μα γράφει: Έχω μια κακή συνήθεια να βάζω αποσμητικό. Σκέψε, έχω μια κακή συνήθεια να βάζω αποσμητικό. <laughs> Χρόνια τώρα έτσι. Έπαρε ένα συνένα με 5 ευρώ. Ένα συνένα 5 ευρώ. ,5 Σήμερα 1. το παίρνω με 3 και 30% έκπτωση. Ε, να μην διαβάσω και το σχολείο του από δίπλα. Έτσι. Μάμισε με... το μέτρο. <laughs> Καλά, εντάξει. <είναι laughs> κάθε, κάθε, εταιρεία, κάθε εταιρεία κάνει διαφορετική πολιτική τιμών. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να το βάλει και να πει θα ισχύει αυτό και θα ισχύει εκείνο και θα το ελέγχει κάποιο. Δεν υπάρχει αυτό. Η, η, εγώ τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο γιατί συνήθω αγοράζουμε το ίδιο προϊόν. Μα αρέσει κάποιο, καταλήγουμε κάπου, παίρνουμε το ίδιο. Ε, αλλά δεν είναι, να πω με την ευκαιρία, δεν είναι αυτό. Οι εταιρείε μπορούν να κάνουν ελεύθερα. Ξέρει πώ κανονίζουν τι τιμέ του. Αν δει, Α πούμε, τώρα υπάρχουν του κόσμου τα καπνικά προϊόντα και τα εναλλακτικά και τα υποκατάστατα κτλ. Όλοι αυτοί, ξέρει ποιο είναι το κόστο του. Κανείς δεν το ξέρει, μόνο αυτοί το ξέρουν. Ούτε και του νοιάζει. Αυτοί πάνε με βάση το πακέτο των σιγάρων, πάνε και φτιάχνουν μια τιμή ώστε εμπορικά να σε κεντρήσουν, να σε κερδίσουν. Δεν έτσι φτιάχνονται οι τιμέ. Και οι τιμέ φτιάχνονται με αυτό που προσπάθησε να πει, όπω το είπε τέλο πάντων τη προάλληψη και ένα υπουργό, ότι όταν απέναντι βλέπει ότι υπάρχει ζήτηση οι τιμές θα ανέβουν αν δεν κοπεί η ζήτηση δεν θα ανακοπεί και η άνοδος των τιμών. Ο πληθωρισμό. Ελπίζω να ολοκληρώσατε, κύριο Μπάμπη. Αν ολοκληρώσατε, τον Πιπουργούπουλο. Για να σα πω και εγώ ότι τα public υποδέχονται του δικαιούχου των vouchers βιβλίων, ΔΙΠΑ, γιατί τα βιβλία είναι για όλου. Τι σημαίνει αυτό. Αν είσαι δικαιούχο, μπορεί να εξαργυρώσεις το voucher των 25 ευρώ στα 53 καταστήματα public και public plus homes όλη την Ελλάδα. Ανακάλυψε χιλιάδε ελληνικά, μεταφρασμένα και ξενόγλωσσα βιβλία, λογοτεχνία, non-fiction, παιδικά, εκπαιδευτικά και πολλά ακόμη και ειδικά για όλα τα ελληνικά βιβλία από όλα σου πλέον έκδοσε 10% που αλλού στα καταστήματα public και public plus home. Να σου πω και τον διαγωνισμό Μ. γιατί είναι για τη Δευτέρα Άλλον ναι, έπρεπε να ρωτήσεις ναι. που έρχεται από πολλέ πολλές δεκαετίες πίσω. Πολλέ πολλές, πολλές δεκαετίες από του Shocking Blue θα του θυμάσαι, φαντάζομαι. Ναι, ναι, δε δε δε δε. Είναι, με στο ελαφρύ pop, έτσι. Ε, στη δεύτερη ώρα, περίπου, <laughs> <ετοιμάζω>. να <laughs> Εδώ, βεβαίω, έχουμε κάνει ένα ταξίδι το 1986, ήταν στο νούμερο 1, με ένα άλλο συγκρότημα. Οποίο... μη δεν ήταν αυτό στο νούμερο 1. Προφανώ. τότε. Θα, θα, τα τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα καλά τα λέω. Εντροπής, ντροπής, να τα λέω. Γιατί, τι, τι, θα, θα στα... την εδώ, η Α σταματήσουμε να το δεν κατάλαβα. Βέβαια. Λοιπόν, άντε τώρα, γιατί σε κόψαμε πάνω που ήσουν έτοιμο να πει για τα ευχάριστα, να πούν και ευχαριστήσει. Το πολύ ωραίο. Διαγωνισμό στο Instagram at Real Group Gris. Δευτέρα τρέχει ο διαγωνισμό. Θα τα μάθετε όλα στην εκπομπή νυφλή στάθη. Περάκι στο ξενοδοχείο, τρει μέρε στην Άνδρο. Θα πάτε με Fast Ferries. δώρο επιταγή 1000 ευρώ από την Greco Strom. Και LG κλιματιστικό 9000 BTU από τη My Therm. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά. Άντε γρήγορα στο διαγωνισμό. Για να γυρίσουμε τώρα λίγο σε ένα θέμα που άνοιξε με δική σας παρέμβαση και πράγμα το οποίο ξέρετε εδώ και χρόνια κάνουμε και δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε. Μας γράφει λοιπόν ο φίλος που μας είπε για το μάτι ότι το θέμα που προκλήθηκε από την αποτυχημένη επέμβαση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο νοσοκομείο που χειρουργήθηκε και αναγκαστικά πρέπει να πάει σε άλλο ραντεβού που δεν βρίσκει ραντεβού. Γιατί υποψιάζομαι ότι στο άλλο δεν θέλουν να ασχοληθούν με κάτι που δεν πήγε καλά ενός άλλου. Κυριουργίου, νοσοκομιακή ενότητα κτλ. Ο άνθρωπο έχει μπλέξει. Πάντω, Μπάμπη, και αυτό τώρα ανεξάρτητα με το συγκεκριμένο που πάντα έχει τη δική του αξία και προφανώ ο άνθρωπο γι' αυτό από mm. αυτήν Το θέμα τη υγεία είναι του καθενό χωριστά. Ναι, έξει. λέω ότι εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα. Mm. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ τα ραντεβού, Προφανώ γιατί δεν υπάρχει κόσμο. Εχθέ ο Υπουργό Υγεία ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πάρτε, ρε παιδιά μια γεύση για το τι γινόταν στον επιχειρούμενο διάλογο, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβετε, ε, τι γινόταν την ώρα που ένας γιατρός προσπαθήσει να πει τα προβλήματά του στον Άδων και πώς απαντούσε ο Υπουργός υγείας. Αυτό όμω, ξεπερνάμε μαζικέ προσλήψει και κίνητρα. Κατά ώρα, δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει να, να αυτό. Να γίνει. Να γίνει. Θα Γιατί θα την ώρα που στέλνετε που δεν θα θα κάνετε προσλήψει αυτή τη στιγμή και συνάδελφό μα κατέρεσε και ζητήσατε και συγγνώμη. Συγγνώμη και όλα στι οικογένειε που δεν θα μα δώσουν. Ζητάμε μάλιστα να κλείσουμε και χειρουργικά τραπέζια. Γιατί δεν φτάνει το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι πολύ συνάδελφοι που προτιμούν να πάνε σε άλλε δομέ εργασία όπως παράδειγμα σχολικοί νοσηλευτές στη βοήθεια στο σπίτι γιατί δεν αντέχουν άλλο δεν αντέχουμε άλλο Αυτά έτσι ω μια πρωτηγεύση βεβαίως ο κύριος υπουργός έχει τη το δική του άποψη για τα πράγματα την υποστηρίζει, τη λέει και δημόσια για, Άντε, να, είναι ο... ολο... για να είναι ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ άκου και πως ακριβώς ε, αξιολογεί την κατάσταση το ΕΣΥ ο κύριο Γεωργιάδης Το ΕΣΥ όχι μόνο δεν καταραίει το ΕΣΥ αλλάζει, προχωρά γίνεται καλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα. Η συμμορία της μιζέριας θα τα ανεδεικνύει ασταμάτητα. Η σωμιά τη μιζερία. Και οι ακροατεύω μιλισέρ είναι. Όχι, όχι, κάτσε κάτσε. Δεν τα πενταέδειάζουμε. Ο γιοριά είναι από αυτού που τρέχουν συνεχώ. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να είσαι ένα Υπουργό που θα τρέχει όπου υπάρχει ένα πρόβλημα να το διορθώσει. Ούτε μπορεί όπου πηγαίνει ο γιοριά να πηγαίνουν Άχι, κάποιοι του οποίου κάτι να <laughs> τελειώσουν. Ναι, δεν μπορώ, δεν κράτη να κάνουμε παραγωγή. Να κρατηθεί να, να, να, να αναστειθεί ο Βέγι να τον κάνουμε υπουργό. Να κρατεί. Γιατί από την άλλη μεριά τον να στέλνει το κουέ του ακριβτέσου, οι είναι σεβασίστει. Έτσι και έχουν κάθε. Για το να το που που ε, Οι περισσότερε περιπτώσει τέτοιε είναι. Μάλιστα. Για να δημιουργείται η, ευ η ευκαιρία να φτιαχτεί ένα τέτοιο βιντεάκι να παίξει, στο οποίο ο Γεωργιάδη πάντοτε, πάντοτε πρωταγωνιστεί. Γιατί ο Γεωργιάδη αρέσει στου δικού του, οι άλλοι αρέσουν στου δικού του, αλλά αυτό δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει το εσύ. Πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Δεν μπορεί να συνεχίζετε η δουλειά βάστε, βάστε. με αυτόν τον ναι, τρόπο. Ωραία, τώρα απευθύνεσαι στον κύριο ο οποίος έχει επί της ουσίας χάρη του και πρέπει να χειρουργηθεί. Απευθύντηκα πριν. Okay. Το λέω γιατί αν του πεις περίμενε, τον επόμενο αιώνα θα το έχουμε. Εδώ υπάρχει μια άμεση ανάγκη. Αν άκουσε και επίτηδες... Το θέμα ο αυτό ο Ιωσήφ... πρέπει να το λύσει ο γιατρός του. Ο Ιωσήφ λέει επίτηδες προφανώς έδωσε και την ε, δίπλα, και στο, δίπλα στον Καυγά και την άλλη γιατρό που λέει δεν αντέχουμε άλλο και σωστά λέει στο δεν αντέχουμε άλλο πρέπει να απαντήσει ο Άδωνης και όχι να κάνει καντοστάρια ή τετρακοσάρια ναι, θα, ή... θα τα κάνει όμως δηλαδή γιατί τρέχει τη δουλειά του το τρέξωμο είναι υποχρεωτικό για έναν υπουργό το θέμα είναι να φτάνεις και κάπου τρέχοντας πάντως δεν έχει άδικο και εγώ δεν θέλω να άδικο γιατί η δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι στο σύστημα είναι τερατώδης. Άρα. Το σύστημα υγεία δουλεύει γενικώ, αλλά θέλει να το ξαναδεί από την αρχή. Και όταν λέει η γιατρό αυτή δεν αντέχω άλλο, έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο Μιτσοτάκη το κατάλαβε επιτέλου, θα πει και θα μιλήσει ότι πάμε να το ξαναδούμε. Γιατί... Και όταν λέμε ότι πάμε να το ξαναδούμε, πρέπει να πάνε στο τραπέζι να καθίσουν όλοι. Οι γιατροί, οι οργανώσει του, οι πάντε, και να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό να το σεβαστούν ναι. όλοι όσοι θα κυβερνήσουν. Πάντα γιατί σαν... δεν να γίνει αυτό. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, ναι. θέλει βάθο χρόνου για να γίνει. Απλή να μου επιτρέψει, επειδή και ο Γεωργή πρέπει να μα πάει στι ειδήσει στο 9, και πρέπει να το σεβόμαστε πάντα αυτό, να σου πω ότι το να κολλήσει με την ταμπέλα οι ακτιβιστέ του ΚΚΟΕ εδώ, ή δεν ξέρω εγώ τι, άλλοι αριστεριστέ ή ό,τι άλλο θες πες Το ζήτημα είναι αν έχουν σωστά τοποθετηθεί, αν τα επιχειρήματά του πατάνε κάτω, αν είναι τα σωστά αυτά που λένε. Όχι να λέμε. Αυτό που λες είναι σωστό, αλλά είσαι κουκουέ. Ε. Όχι βέβαια, Προσθέτω γιατί προς στο προς τέλος... Θέω, άλλωστε οι περισσότερες περιπτώσεις. Στο, στο τέλος της ημέρας θα φτάσουμε να λέμε... Σωστά είναι μόνο αυτά που λένε αυτοί που εμείς συμπαθούμε πολιτικά Όχι, στις περισσότερες περιπτώσεις, περιπτώσεις είναι άνθρωποι <laughs> που δουλεύουν μέσα στα νοσοκομεία Άρα ξέρουν από μέσα, έχουν μια άποψη Απλώς λέω ότι αυτό έχει γίνει λίγο τακτική τώρα Να φτιαχτεί αυτό το βιντεάκι, να παίξει κάπως Να δικαιολογήσουμε ο ένας τον ένα ρόλο και ο άλλος τον άλλο ρόλο Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα Εμένα καλώς, με ενδιαφέρει ότι πληρώνουμε, πληρώνουμε ένα σκασμό χρήματα για, για την υγεία πρέπει το αποτέλεσμα να είναι σε αυτό το επίπεδο, τουλάχιστον των το χρημάτων που δίνουμε. Είναι και η και ώρα για να πάμε στις ειδήσει. Επιστροφή. Mm -hmm. Εδώ στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου, τώρα σε βρει κουμπίρι mm -hmm. και τα ίσα σου λιγάκι έτσι. Αυτό ήταν. Ακούσαμε γκρίτε και πήραμε τα ίσα μα. Εναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι. ε, δεν το συζητώ. Πόσα χρόνια Εξάλλη... πριν είναι το Θα σου πω το 90, έφυγε ο Τόμ γι' αυτό και πήραμε και την αφορμή ναι, ναι. να παίξουμε εδώ το Proud Mary. Δεν είναι αυτή η αφορμή σου. Η αφορμή σου είναι ότι. Το, το CCR είναι το όνομα που προτείνει ο Κασελάκη. <laughs> για το, για το <laughs> ναι. CCR. Κρίτεν, <laughs> clear water, we vibe, βγαίνει CCR. Ναι, Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό έχει γίνει πάρα πολύ επίση ναι. χαμό. Δεν το βλέπω το όνομα να είναι στη συζήτηση. Εμεί να θυμίσουμε ότι είναι 9 και 8. Εδώ είναι 97 και 8. Είναι ο Γιώργο Δαβαρίνο απέναντί μα. Υπεύθυνο για την πρώτη μέρη που ακούτε. Και βεβαίω, βεβαίω είναι η Παρασκευούλα. Παρασκευούλα 6 του Σεπτέμβρη. Άντε, παιδιά, σιγά σιγά, στο από καλό καιρό, με καλό καιρό βεβαίω, να μπαίνουν και τα κεφαλιά μέσα. Πάρα πάρα πολλά μηνύματα Ένα από τα πιο πετυχημένα νομίζω ότι είναι αυτό που έστειλε ο στέλιο, Που λέει Για να κατασκευαστεί ένα κτίριο χρειάζεται ένα-δύο χρόνια Για να καταταυστει αρκούν άρχουν μια-δύο μέρες Έτσι. Απλώς Και επειδή αυτό το έστειλε για, την, για το κομμάτι της υγείας Αυτά που συζητάγαμε πριν από λίγο Που είπε ότι πρέπει να ξανασυγεχτεί από την αρχή να σε ε, ε, απλώσω το χαλί για την κατεδάφηση γιατί και το CCR για κατεδάφιση πρόκειται από ό,τι καταλαβαίνω <Κι> πάντως γιατί, γιατί ο, που λέγαμε για την υγεία τώρα θα δώσει ας πούμε θα πάει με στο, είναι αυτό δεν είναι τρελό να πρέπει να γίνεται η Διεθνής Έκθεση, να πηγαίνει ο πρωθυπουργό, να υπόσχεται ότι θα αυξήσουμε τον πόνους για να μπορούν να πηγαίνουν οι γιατροί στα νησιά, να έχουν τα νησιά γιατρούς. Ρε παιδί μου δεν τα βλέπω, ένα κράτος είναι οργανωμένο και πρέπει να έχει έναν τρόπο να πει τι έχουμε σε κάποια νησιά και στα περισσότερα είναι αλήθεια και μπράβο μας έχουμε από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο ο κακό χαμό έχει τουρισμό. ή τουλάχιστον δύο μήνε. Τι πρέπει να κάνω να προσλάβω εξτραπροσωπικό. Τι κάνει όταν προσλαμβάνει εξτρα. Πληρώνει καλύτερα. Τι χρειάζεται τώρα να φτάνει αυτό στο επίπεδο του πρωθυπουργού και να το μοιράζει ο πρωθυπουργό. Και μπράβο, είδε τι καλό πρωθυπουργό. Όταν ένα που πρόβλημα όχι απλώ συνεχίζεται, αλλά επιδεινώνεται, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να παρέμβει. Πολύ... Στα θα... Θα δικά μου μάτια, Μπαμπι, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εδώ και μήνε, χρόνια, συζητάμε για την. Ε, έρημο από πλευρά υγεία που έχουν τα κριτικά νησιά και όχι μόνο. Χτε θυμάμαι το που ανοίξαμε το θέμα, ήρθε μήνυμα από τη Δωρίδα. Σου λέει: Ο άλλο θέλει 60 χιλιόμετρα για να πάω να βρω γιατρό. Αυτό. Διαβάζω, διαβάζω. Είναι η Δωρίδα. Εδώ μιλάμε ότι τα κριτικά νησιά είναι πρώτη γραμμή του τουριστικού ναι, προϊόντος ε, ε, εδώ, πλέον. Λοιπόν, Δεν είναι ακριτικά επομένω για τον τουρισμό. Εδώ λοιπόν, και το λέω γιατί όταν κάτι συζητιέται επί τόσου μήνε και χρόνια. Ότι οι παιδιά κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά μισθολογικά. Πρέπει να υπάρχει μέρημνα για την κατοικία. Πρέπει, πρέπει, πρέπει. πρέπει Διαβάζω και σήμερα σε εφημερίδε. Κοντό πλασμό, Σαββατοκύριακο ΔΕΘ. Θα υπάρχουν κάποιε εξαγγελίε. Δεν ξέρω αν θα μπει σε τέτοια ε, λεπτομερή αναφορά ο Πρωθυπουργό. Αλλά διαβάζω ότι θα δοθούν κάποια κίνητρα στου γιατρούς από 200 μέχρι και 600 ευρώ. Λέει, σε κάποιε περιπτώσει ειδικότητων κτλ. Αναρωτιέμαι. Αν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθο του προβλήματο και αν η απάντηση είναι τα 2 εκατοστάρικα ή στην καλύτερη περίπτωση τα 6, αναρωτιέμαι. Αντί στα 2 και τα 6 εκατοστάρικα, κατά αναλογία τη αμοιβή που έχουν των μισθών του, είναι αρκετά χρήματα, δεν είναι λίγα. Και γι' αυτό λένε, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά δεν μπορεί να λύνονται με κεντρικέ αποφάσει. Πρέπει να λύνονται εκεί που υπάρχει το θέμα. Ζει ένα νησί από τον τουρισμό, βγάζει λεφτά από τον τουρισμό πρέπει να φροντίσει για την υποστήριξη της δομής του. Τώρα με την ευκαιρία να πω κάτι που το έχα κρατήσει εδώ, γιατί είπε κάποιο για τις προθεσμιακές καταθέσει ότι στην Ελλάδα δίνουν μικρή αμοιβή σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πάσα αλήθεια, αλλά λέει ότι να παρέμβει η κυβέρνηση όπως κάνουν στην Ευρώπη. Καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στα, σε αυτά. Πάντως, δεν του ενδιαφέρει. Ε, το ε, κάνουν ε, μόνε του οι πράκτορε. Έτσι όπω το πάμε. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει αυτό. Η κυβέρνηση δεν πάει να κάνει ε, αυτό. Δηλαδή, okay, ε, εντάξει, έχει και ο κόσμο μια απορία. Αν μπορεί να κάνει κάτι η κυβέρνηση, Και θέλω να σου ε, πω τελικά ότι, ότι κατά την ταπεινή μου εκτίμηση αυτό είναι πάρα πολύ κακό που λέγεται. Προφανώ το πιστεύει και το λε. Ότι πολύ λίγα πράγματα μπορεί να κάνει. Γιατί ο κόσμο πιστεύει, όσο κόσμο πιστεύει στη δημοκρατία. Το αντίθετο. Γιατί μέσω τη επιλογή τη πολιτική περιμένει να αλλάξουν τα πράγματα ή να βελτιωθούν. ή κάπου να υπάρχει ένα λάθο και να διορθωθεί. Άμα λέμε μονίμως. Ε, δεν μπορεί να κάνει αυτό για το ΦΠΑ, δεν μπορεί να κάνει εκείνο για τι τιμέ, δεν μπορεί να κάνει το ίδιο για, για το ΦΠΑ. Μα για το ΦΠΑ είπαμε όχι. αν είναι σκόπιμο, δεν είναι και πώ θα πάει. Ναι. Αλλά αυτό όχι, το να πει... Δεν μπορεί να το κάνει γιατί από την άλλη πλευρά δεν θα περάσει και σε μένα. Στον καταναλωτή. Ε, ναι, Άλλο όμως εντάξει. αυτό. Α, δεν το, μπορεί, το, ΦΠΑ είναι, το ΦΠΑ μπορεί να κάνει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρει μια άδεια από τις Φιξέλλες, διότι είναι ευρωπαϊκός φορός ο ΦΠΑ. Δεν είναι εθνικός, δεν τον ορίζεις εσύ. Ε, άρα χρειάζεται άδεια από την... Από, Σύμφωνη γνώμη δηλαδή. Και συνήθως όλες οι αλλαγές στο ΦΠΑ είναι προσωρινές. Η μόνη που έχω δει να είναι μόνιμη είναι η άνοδός του. Πώ φτάσαμε στο 24, τώρα το μεταξύ είμαστε στο ανώτατο. Δεν έχει παραπάνω από το 24. Δεν μπορεί να το πα πάνω από το 24. Εμεί είμαστε στην κορφή, γιατί είμαστε λάθο. <laughs> Τι να πω τώρα, Δηλαδή σε μια χώρα η οποία έχει κατά την Eurostat τη χαμηλότερη αγοραστική αξι... ε, δυνατότητα ο πολίτη τη, έτσι. Δεν έχει τη χαμηλότερη, Τι... αλλά α το αμήν το συζητήσουμε. Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Σε όλου όσοι χρησιμοποιούμε ευρώ, έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δυνατότητα σύμφωνα με την όχι, είναι λάθος αυτό, δεν ξέρω Να από πότε είναι Το διάβασα σε κάποιο... Το διάβασα και το όχι μια φορά γιατί και το διάβασα ναι. και στην Κυρουστάτη Δεν το διάβασα απλά Κατά, σε μια... Ας το, ας το φέρε Έχει. μια μέρα τα νούμερα θα Ήταν, σου ήταν από κάτω μια η Βουλγαρία που δεν χρησιμοποιεί ευρώ Αυτά έχει ένα πρόβλημα αυτή η στατιστική την οποία την χρησιμοποιούν όλοι θέλεις για την Θέλει να μην λόγος. είμαστε οι τελευταίοι, θέλει να είμαστε οι πρώτελευταίοι, θέλει να είμαστε οι πέμπτη, οι όγδοοι. Θες. Θα σου πω. Όταν είσαι σε χαμηλή δεν πρέπει να έχει και έναν αναλογικό φοιτή απλώ έχει το ψηλότερο. Δεν λέει κάτι αυτό, αυτή η στρατιστική δεν λέει πολλά πράγματα Φέλα. Γιατί χρησιμοποιεί έναν κοινό παρανομαστή Που είναι υποτίθεται το ισοδύναμο αγοραστικής δύναμής Το οποίο είναι φτιαγμένο μόνο για οικονομολόγους για να κάνουν αναλύσεις Δεν είναι για τη ζωή και δεν λέει, δεν απηχεί τη ζωή Εγώ θα σου πω που βρίσκεται Η Ελλάδα είναι στην ομάδα πίσω Και ο λόγος που είναι πίσω στην ομάδα Στην ομάδα δηλαδή που είναι η χαμηλότερα Οικονομικά χώρε. Και ο λόγο που είναι και μένει πίσω η Ελλάδα είναι ότι δεν καταφέρνει να αυξήσει την παραγωγικότητά τη, δεν καταφέρνει να αυξήσει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τη. Δεν γίνονται αυτά με κυβερνητικέ παρεμβάσει. Οι κυβερνητικέ ερω... παρεμβάσει μπορούν να Βάβη. φτιάξουν το κλίμα. Έβαλε απλή ερώτηση. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Έχουμε λίγα λεφτά γιατί έχουμε το ψηλότερο ΦΠΑ. Είναι απλή ερώτηση. Ε. Απλούστα, απλούστατη. Θα μπορούσε φαντάζομαι σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο αφού λε ότι μπορεί και να το κάνει. Παίρνοντα άδεια δεν ξέρω, εγώ τι από την Ευρώπη, να έχει ένα προσανατολισμό, να μην φορολογεί έμεσα όλου μα. Έχουμε, δεν έχουμε. Εμεί, α πούμε, ότι έχουμε. Ορίστε για την οικονομία τη ζήτηση. Αυτό που δεν έχει, γιατί πληρώνει 24% ΦΠΑ. Πολύ απλή ερώτηση είναι. Στα Τέλεστα. τρόφιμα, για παράδειγμα, που είναι το δύσκολο πράγμα και που φάνηκε ότι ήταν και δύσκολο τώρα με το πληθωρισμό, γιατί ο πληθωρισμό στο τροφίμα ήταν ο υψηλότερο. Ο ΦΠ δεν είναι 24%, είναι ο μεσαίο. Στα περισσότερα τρόφιμα. Δεν εμπόδισε αυτό το πληθωρισμό στα τρόφιμα να είναι πολύ υψηλό. Λοιπόν, νομίζω ότι το χρειάζομαι τώρα ένα νεράκι. Ή νομίζω ότι δεν θα τη βγάλουμε μέχρι τέλους, αν δεν πιούμε λίγο. Και βεβαίως για να πιούμε το νεράκι μας εδώ είναι και φρέσκο φρέσκο. Το έβαλα και στο μπουκαλάκι, εγώ γιατί προσέχουμε, είμαστε σε κανένα πληθωρολόγιο. Και το νερό που βάζουμε είναι από τον. Ψύχτη, τον επιτραπέζιο υπέροχο, πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτη αφή της Rainbow Waters, ο οποίο σου δίνει δυνατότητα να βάλει και κρύο νερό όπω εδώ, ή ζεστό άνθρωπο να φτιάξει κι και ένα καφεδάκι, ή περιβάλλοντος άνθρωπο να το λαιμουδάκι σου, όπω ο κ. Παπαδημιτρίου. Ε, να τα λέμε και αυτά. Και κομψό, ωραίο design, απίστευτη ευκολία στη χρήση, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει. Και να θυμίσω ότι δεν θα έχετε και τα μπουκάλια, δεν θα έχετε τα πλαστικά. Για περισσότερα στο 801-1134-343-4 δικο σου μπάμπι. Αφού θες να πας στο CCR Μια τόπες, δύο τόπε. Α δύο ήμουν, τόπες, ήμουν αφηρημένος δύο. με σχωρής Γιατί έχω και την Real News την Κυριακή Που έχει παγίδα θανάτου της Μελίντα Λή Έχει Food and Travel Ιρλανδία, Κορέα, Περού έχει factory outlet 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές πάνω από 60 Και έχει και βέβαιος πάντοτε παντού up για δώρο επιταγές. Αυτά τα δύο τελευταία και στην απλή έκδοση θα τα βρείτε ε, Τι να πεις τώρα, εγώ δεν έχω καταλάβει πολύ καλά που το πάει ο Κασελαγκής Νομίζω ότι τα βάζει με όλους και με όλα Δεν το πειράζει φαίνεται, δεν, το έχει πάρει απόφαση Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να φύγουν όλοι Όσοι θα του έχει εκεί να του τα ζαλίζουν. Αυτό είναι περί, περί αυτού πρόκειται. Του λέει: Δεν συμφωνεί, δεν σα αρέσει, φύγε. Αλλά από την άλλη μεριά φέρνει και τρελό, διότι του λέει: στάσου. Α, Όλα και όλα. Αν διαφωνήσετε και αν ψηφίσετε εναντίον μου, πλην όμω μήνυμα μείνουν τα πράγματα, δεν θα φύγετε από βουλευτέ. Διότι θέλει και την πίτα σωστή και το σχηλό Το Θέλει και να είναι η κοινοβουλευτική του ομάδα η πρώτη μετά τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και ταυτόχρονα να του διώξει. Μα δεν γίνονται και τα δύο μαζί. Σου έλεγα εκτές, επειδή αυτή η κουβέντα έρχεται και ξαναέρχεται, τουλάχιστον ας πούμε, σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να πω ότι παράγει πάρα πολύ, ήδη παρα πολυ λίπαρα πολιτικου περισσότερο και πολύ λιγότερο πολιτικού. Αυτά που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Εγώ όσο καιρό, θυμάμαι τον εαυτό, μου να με την πολιτική από το ξέρω ότι είναι βαριά η λέξη, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι. Μια πολιτική διαφωνία, μια πολιτική σύγκρουση δεν ήταν. Σου λέγα εχθέ για τι πολλέ αλλαγέ στάσει του Καζελάκη. Για διαφωνούσε. Mm -hmm. Σου θυμίζω ότι ο Κασελάκη μέχρι κάποιο σημείο, ο πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη, έλεγε: Βρείτε αντίπαλο και φέρτε το. Βρείτε αυτό και φέρτε το. Τώρα ήταν σε μια λογική να μην κάνουμε εκλογέ γιατί η εκλογή μου τριετή ή πρόταση μορφή. Για την οποία μέχρι προχθέ προκαλούσε και έλεγε: Υπάρχει καταστατική δυνατότητα κτλ. Κάντε πρωτά στι μορφέ κτλ. Θα πληγώσει το κόμμα. Πράγμα που καταλαβαίνει ο καθένα, φαντάζομαι. Αυτό το τόπιο. <συσχε> το, πίε, το πίε, <συσχε> ο παπά. Βέβαια. <συσχε> ο, ο παπάς μάλιστα, είναι εναντίον τη εκλογή στη βάση. Και να θυμίσω ότι οργανωτικά και αυτό είναι ο μόνο που έχει μείνει να στηρίζει. Ναι, ε, ναι, ανοιχτά ναι. και καθαρά. Γιατί ο άλλο πόλο στήριξη, φτάνουν πολλάκι, προφανώ και έχει βρεθεί απέναντι και είναι σαφώ νομίζω ότι. Τώρα πια δεν τον παίρνει και τον ε, πολλάκι να κάνει πίσω. Να τον πω πολύ απλά. Εσύ πιστεύει ότι το Σαββατοκύριακο θα, θα κατεβάσει την πρόταση Μορφή. Δεν το ξέρω. Δηλαδή να φύγει ο Κασελάκη, αυτό λέει δεν, ο δε, δε, Εγώ δεν το ξέρω. Αν την κατεβάσει, αυτό είναι. Δεν να φύγει ο Κασελάκη, να κάνουμε εκλογέ, να βγάλουμε έναν άλλον. Ναι, αλλά η πρόκληση, παύλα, δεν ξέρω εγώ, πρόταση προ τον Κασελάκη από όλου όσοι τον αντιπολιτεύονται, που είναι πολλοί. Δεν ξέρω η περισσότερη πλειονότητα κτλ., εχθέ δεν πρέπει να σου πω ότι. Ε, ερχόταν η μία πληροφορία μετά την άλλη με τέτοιο, σε, με τέτοιο ρυθμό που δεν προλαβαίνει να καταλάβει ποια ήταν η θέση η προηγούμενη και έχει ήδη, έχεις περάσει την επόμενη. Τάξη, τρέλα κάτι. Καλά, αυτό και μόνο ω τρόπο λειτουργία ενό κόμματο είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, την ώρα που μέσα γίνεται μια συζήτηση είναι ένα όργανο. Δεν ξέρω τι ήταν, η πολιτική γραμματεία ήταν χθε. Ναι. Έχει πολιτική γραμματεία. Είναι μέσα κάποιοι νοματέοι. Την ώρα που συζητούν να φεύγει. Και προφανώ να μεταδίδεται, γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν σωστά τη δουλειά του. Ότι αυτό υπόθηκε και έτσι υπόθηκε, όπω τον βολεύει αυτόν που το δίνει, βέβαια. έτσι Διότι κάποιο που το δίνει, το βολεύει να το δώσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όχι για κόμμα ούτε τη αριστερά ούτε τη δεξιά. Είναι απαράδεκτη λειτουργία ενό κόμματο. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Από την άλλη πλευρά, δεν θα κάνω τώρα. Θα διαφωνήσω ω δημοσιογράφο. Γιατί βολεύει του δημοσιογράφου. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Για το κόμμα είναι απαράδεκτο που συμβαίνει. Τα μόνο Συμφωνώ. Εμεί Δημοσιογράφοι, μια χαρά. Για το κόμμα είναι απαράδεκτο. Τώρα, ότι να κάνουμε και τον έκπληκτο, α πούμε, να παριστάνουμε τον έκπληκτο που, που συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Συμβαίνει με όλα Όχι τα σε όλα. κόμματα. Όχι με όλα. Εντάξει. Στο ΚΚΚ δεν συμβαίνει. Ε, ναι. ναι. Ε, ε, διότι τουλάχιστον αυτή τη σοβαρότητα δεν μπορεί να τη χάσουν ποτέ του. Λέω ότι υπάρχει και θέμα. Ε, το πάω παρακάτω κι εγώ, όπω κάνει πολλέ φορέ. Λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να μην απλώσουμε τον τραχανάκι και θεωρητικολογούμε, στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ό,τι και να γίνει θα πάνε σε μια ακόμα διάσπαση εξού και η έκκληση του Προέδρου Κασελάκη να μην φύγουν οι βουλευτέ. Του βουλευτέ πρέπει να σου πω. Επειδή ήταν και οριακή η εκλογή του προ... Προέδρου της Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυρίου Παπά, του Νίκου Παπά, ο οποίο αντικατέστησε τον κύριο Φάμελο. Ήταν ωριακή η εκλογή του. Αν Καλά, γινόταν... Ο Παπάμενο δεν είχε εκλεγεί, είχε διοριστεί. Εάν γινόταν μια μέρα μετά και ήταν και η Τσαπανίδου δηλαδή στη θέση του, Ολυ... του Ηλιόπουλου ή αν ε, ο Τσίπρας σταματούσε να απέχει και συμμετείχε. Σήμερα που μιλάμε, μπορεί να μην εκλέγονταν ο παπάς, για να καταλάβετε πόσο ωριακά είναι τα πράγματα, το λέω. Ναι. Είναι τόσο ωριακά που εγώ δεν αντιλαμβάνομαι και... Αλλά τώρα, εγώ είμαι ένα εξωτερικό παρατηρητής, ερωτήσεις κάνω. Πες λοιπόν ότι ο Πολάκης βάζει υποψηφιότητα, τι θα κάνουν αυτοί οι υπόλοιποι που τους λέμε 87, ενώ μεταξύ του δεν έχουν όλα τα κοινά σημεία, δεν είναι μια ομάδα συγκροτημένη τον 87, όπως υπήρξαν στο παρελθόν, στο συνασπισμό και γενικώ σε αυτή την πλευρά της λεγόμενης αριστεράς, τι θα κάνουν θα βγει ο Πολάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω. με νομίζω. του, με χαρά του πες ότι βγαίνει. Όχι, όχι, δεν νομίζω γιατί για παρα... τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πώ ενδιαφέρει γιατί τον κόσμο. Εμάς ενδιαφέρει, μας... Αλλά Ενδιαφέροντα. Δουλειά μα είναι, αλλά η 87. Αλλά το... είναι μια κουβέντα που γίνεται. Προφανώ δεν μπορώ να το αποφύγουμε. Και... Το γίνεται παντού και Εγώ... από ανθρώπου που δεν είναι να... ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να είμαι εντάξει. Δεν μπορώ να έρχομαι εδώ το πρωί και να λέω παιδιά, δεν με νοιάζει και το απόγευμα να εμφανίζομαι και να ε, παρουσιάζω τα γεγονότα αυτά κάνοντα μια εκπομπή εξω, κατά βάση πολιτική. Θα ήταν και ντροπή. Καταλαβαίνω όμως ότι ο κόσμο έχει φτύσει αυτή την κατάσταση. Έχει κουραστεί ότι αυτό δεν είναι ένα πολιτικό επίπεδο που γίνεται αποδεκτό. Ότι δεν μπορείς να είσαι ε, υποστηρικτής ενός πολιτικού σε επίπεδο groupy. Μια που λέγαμε το Foggerty πριν. Οι, οι, οι πολιτικοί υποστηριχτέ, αυτοί που επιλέγουν ένα κόμμα, δεν είναι groupys. Ε, συμφωνούν με πολιτικέ θέσει. Με... Επειδή ε, δεν συμφωνεί. Όταν δεν συμφωνεί, φεύγει. Τώρα, οι πρώτοι φύγανε. Και ποιο έχει μείνει, οι Αξιόγλου και οι άλλοι φύγανε, και είναι να φύγουν και οι επόμενοι. Οι επόμενοι λένε, γιατί να φύγω εγώ, καλύτερα να φύγει εσύ, γιατί εσύ δημιουργεί το πρόβλημα. Τώρα, το ποιο το δημιουργεί και όλα, δεν τα βρούνε μεταξύ του. Αυτά είναι η δικιά του δουλειά, δεν ασχοληθούμε εμεί περισσότερο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, έχουν δύο εντελώ διαφορετικέ αντιλήψει. Το ένα είναι, νόμιζαν ότι βρήκανε ένα νέο χαρτωμένο όπω ήταν ο Αλέξη πριν από τότε, το 2006-07-08, δεν τον βρήκανε. Έχουν απογοητευτεί που δεν βρήκανε ένα τεφαρίκι του marketing. Έχουν απογοητευτεί και σου λένε: Πάμε για άλλα. Ε, πάνε για τον πολλάκι. Α, βάλουν τον πολάκι, Θα γίνει ένα ακόμα πολλάκι. Εγώ, αν συνεχίσουν έτσι. Εγώ δεν το πιστεύω, δεν το εκτιμώ, δεν το έχω σε πληροφορία. Θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί ένα άλλο πρόσωπο, εάν φτάσουμε τελικώ μέχρι εκεί. Το ζήτημα σε πολιτικό επίπεδο, για να το κλείσουμε, γιατί όντω νομίζω ότι και εμεί κουράζουμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ τον κόσμο, είναι ότι ανεξάρτητα με το ποια θα είναι η τελευταία, ξέρω εγώ, πράξη αυτού του δράματος ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώ μικρύνει. Να ακούσουμε, Από τη Γεροβα... σε να, ακούσουμε, να ακούσουμε τη Γεροβασίλη, η οποία το λέει. Το λέει πιο καθαρά, δεν θα μπορούσε να το πει. Ότι παιδιά, είμαι ή εγώ ή ο Κασελάκης Είναι απλά πράγματα. Βάλτε τη Γεροβασίλη, σας παρακαλώ. Στέφανος, ο Στέφανο Κασελάκη έχει επιλέξει ένα μικρό συρρυκνωμένο κόμμα. Ο, ο ίδιο βέβαια δεν έχει καταλάβει ότι μαζί με αυτού του δύο τίτλου χωράει και το απαξιωμένο κόμμα. Νομίζω ότι είναι η κεντρική επιλογή. Ή, το να φύγετε. Να εκδιωχθούν να φύγουν, άνθρωποι, να μετρηθούν αντιστάσει, άμυνε, δυνάμεις, σχητισμοί, μικροκομματικοί σχηματισμοί, νομί εξουσία μέσα σε ένα κόμμα κτλ. Τέτοια, τέτοια, τέτοια παιχνίδια ζούμε. Γι' αυτό σου λέω δηλαδή, εδώ είναι ανοιχτή σύγκρουση πλέον. Οπότε νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, μουσουλείο, τι και αν γίνει, εγώ αύριο το πρωί δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Έχουν φύγει κάποιοι. Έχουν φύγει πάρα πολύ μετά από αυτού που φύγαν αρχικά. Έχουν πάει σπίτι του, α πούμε. Έτσι. Βλέπει ότι ο ένα μετά τον άλλο βάζουν τα διαζητήματα, Αυτό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώ δεν θα είναι. Ναι, αλλά η Γιωροβασίλη είναι αντιπρόεδρο τη Βουλή. Επειδή είναι μέλος μιας κοινοβουλευτικής ομάδος που έχει την αξιωματική αντιπολίτευση. Μου ρε δίκιο έχεις, αλλά... Αν, αν πάψει το... να την έχει, δεν... δεν νομίζω ότι θα της βάλει κανείς ε, θέμα, δε... γιατί οι αντιπρόεδρο εκλέγονται και μένουν για όλη τη Δεν νομίζω ότι βουλής. η Γέρο Βασίλη αυτή τη στιγμή σκέφτεται αν θα μείνει η ψωγό αντιπρόεδρο Βουλής. Τι σπίτι... σκέφτεται η Γέρο Βασίλη. Μα το σπίτι του σκ αυτό είναι το θέμα. Αυτοί έχουν αφαιρώσει. Η Γερμανία ότι... είναι δεκαετίε στο ΣΥΡΙΖΑ, Δεν είναι χθεσινή. Το ξέρω. Το σπίτι του καίγεται. Ευθεφέρω. Και προφανώ οι άνθρωποι, α πούμε, αισθάνονται ότι του έχουν πάρει με τι πέτρες έξω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ξέρω, αλλά από την άλλη μεριά και αυτοί δεν τον άφησαν τον, τον, τον uh, Κασελάκη να κάνει την πολιτική του. Κάξε, γιατί τώρα... πού είναι το πρόβλημα, είναι ότι και αυτό εμφάνισε όχι ακριβώ μια πολιτική, ε, αλλά εμφάνισε αμ... και ένα α... πράγμα δικό του. Αν πολύ είναι αρκησιστικό, πολύ αυτά. Αλλά ξέρεις ο κόσμος και ο νέος κόσμος τα βλέπει αλλιώς πλέον. δεν σου όταν αλλιώς. γυρίσουμε με το καλό, θες να σε πάω μέχρι τη Φιλοθέη. Τη Εκεί φιλοθέη. που έγινε το σκηνικό το βράδυ. Α. Ε, να Πρέπει ακούσεις, να πάμε. Να ακούσεις για το ξύλο. Πρέπει. Να ακούσεις να για έναν τύπο που πηδάει ναι, ναι, τη ξογόνα από τα 2 δύο μέτρα. Πρέπει να πάμε. Πάμε σε δουλεισίες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 I'm Ο υπέροχο Ντέβιν Μπούι και εδώ πρέπει να σου πω: Η ιστοριούλα ήρθε. Βλέπω είναι και θα δώσει τη γραμμή. Οπότε θα πάμε κατευθείαν σε αυτόν. Απλώ να πω: ήταν το πρώτο νούμερο ένα που κατάφερε να έχει. Και από εκεί και μετά, βέβαια, ακολούσε μια εξαιρετική πορεία για αυτό τον εξαιρετικά επιδραστικό καθιστή. Αυτό το τραγούδι που είχε ακουστεί. Ήταν όταν παρουσίασε το Ζήγκη Στάρντα που ήταν ένα είδο ναι, ναι, ναι, ναι. το του. Και είχε και ωραίο βιντεάκι γι' αυτό. Εντάξει, ήταν ήδη, για το NTV. ήταν η, η όλη του εμφάνιση Όπως και απάνομαι επειδή στο έταξα κιόλας Στη Φιλοθέη είχαμε μια σύγκρουση μεταξύ νεαρών Είναι άγνωστα τα κίνητρα Οι λόγοι, οι όροι Αλλά το γεγονός είναι ότι έχουμε μια ακόμα σύγκρουση νεαρών Και μάλιστα σε μια περιοχή Από αυτές που θεωρείτε ξέρω εγώ λίγο βουπού ε, Αστική περιοχή Και μεγαλοαστική περιοχή στη Φιλοθέη Καλώ το δώσε Καλώς <σχελίδε> σαν, <σχελίδε> Καλή σήμερα. Εγώ το Ντίβι Μπαου μία μικρή παρένθεση, τον έλεγα Ιγκουάνα, γιατί Γιατί <laughs> ε, είχα λέοντα μπορούσε σε Για όλα το τα είδη του όχι. όχι, όχι μπορούσε σε όλα τα μουσικής να προσαρμοστεί <laughs> αυτό, αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Κλείνω την παρένθεση. Το κίνητρο στην είναι η κυριαρχία τη περιοχή και με ένα, με ένα οπαδικό α το πούμε που υποβόσκει αλλά. Το Βασικό εκείτρο για την η γιατί είναι... στην πλατεία. Ο για την Παναθηναϊκή Ολυμπιακή έξιδες πας όχι. Όχι. Όχι. όχι. Ο ένας είναι ο παδό, δεν έχει απασχολήσει όμω ποτέ και είχε και μπρελόκ μαζί του και άλλο ένα αντικείμενο συγκεκριμένη ε, ομάδα. Αυτό είδαν οι αστυνομικοί τη άμεση δράση που ήταν στο δρόμο. Γι' αυτό mm. κάλεσαν στην αρχή το τμήμα αθλητική βία που ανέλαβε την έρευνα. Όταν όμω άρχισαν να παίρνουν τι καταθέσει από του δύο συλληφθέντε αλλά και από τα θύματα του ψιλοδαρμού, τότε κατάλαβαν ότι το κίνητρο έτσι όπω τα εξιστορούσαν είναι το ποιο θα κάθεται στην πλατεία τη περιοχή. Για, για για μέσα μα λίγο και το γεγονό. Το γεγονό. Ακριβώ. Δύο αυτοκίνητα. Δύο και τέταρτο. Διαδόχου Κωνσταντίνου. Μια ήσυχη ε, περιοχή. Ένα ήσυχο δρόμο στην ε, Φιλοθέη. Τα αυτοκίνητα έχουν σταματήσει. Περνάει ένα, έχουν περάσει και άλλα αυτοκίνητα από εκεί, αλλά περνάει ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο με πέντε άτομα μέσα. Στα δύο αυτοκίνητα που σας προανέφερα είναι περίπου δέκα άτομα. Το κυκλών το αυτοκίνητο, το σταματάνε. Συγκεκριμένο, Ανοίγουν. δηλαδή, το ξέρουν οι υπόλοιποι το ξέρουνε, ότι βεβαίως, αυτό το, το αυτοκίνητο περιμένανε. είναι του τάδε. Το περιμένανε γιατί ξέρανε ότι από εκεί θα περάσει, γιατί μένουν εκεί οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία είναι κάτοικοι της ε, Φιλοθέης. Σταματάνε το αυτοκίνητο τους, κατεβάζουν κάτω. Φωνάζει μάλιστα ο ένας, έχεις και μπρελόκα αυτής της ομάδας ρε, εσύ δεν είσαι αυτός που χτύψε τους δικούς μας χθε στην πλατεία. Γιατί είχε προηγηθεί επεισόδιο. Η παρέα των ανθρώπων που ξυλοκοπούν τους πέντε, τους, ε, σήμερα τα ξημερώματα... Είχε υποστεί επίθεση την προηγούμενη μέρα στην πλατεία από την παρέα των σημερινών Α, θυμάτων μάλιστα. για να τους διώξουν από την πλατεία. Μετά μαζευτήκανε αυτοί, πήγανε με τα αυτοκίνητα, στήσανε το καρτέρι με το που εμφανίζεται το αυτοκίνητο το σταματάνε. Τους κατεβάζουν, αρχίζουν να τους ξυλοκοπούν, αρχίζουν και του φωνάζουν στον έναν είσαι και ο παδός αυτής ομάδας, μια συγκεκριμένη ομάδα της, ε, αλφα ΑΕ για να γλιτώσει τον ξυλοδαρμό ο 20χρονος τα χτυπήματα πηδάει από ένα τυχείο περίπου ε, δύο μέτρων έχει υποστεί κακώσει. ο θα είναι η νοσηλεία του δεν έχει κάποιο ε, πρόβλημα χρειάστηκε η επέμβαση του περιοριστικού σώματο για να παγκλωθήσει το δύο, δύο και τέταρτο αυτά. τα ξημερώματα στην οδό διαδόκου Κωνσταντίνου στην ε, Φιλοθέη και όλο αυτό αν είναι δυνατόν Κάτοικοι τη περιοχή, νεαροί τη περιοχή, όταν θα βρίσκομαι εγώ σε αυτή την πλατεία, εσύ δεν θα πλησιάζει. Θέλω να σα θυμίσω να κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Ένα λεπτάκι θα δώσω. Ε, για να καταλάβω. Είναι θέμα μόνο πιανούν το οικόπεδο, ή γίνονται και άλλα πράγματα στην πλατεία. Εάν το έχουμε, εάν ε, το ξέρουμε. Είναι ε, πολύ το ερώτημα. Επειδή είμαστε παλαι, παλαιοί συνεργάτε οι ε. δυο μα. Ε, και έχουμε δόξα τω θεωφάει τις ε, και το μυαλό μας ναι, δηλαδή αν, ναι, αν έλεγα τώρα νοικοτικός. ότι στην πλατεία Κύπρου πλακων, στην Καλή πλακωνόμαστε ναι. εμείς οι δύο οι μισοί θα καταλάβαιναν ότι ο ένας έχει αυτή τη γωνιά και πουλάει ακριβώς λοιπόν το ρώτησα η απάντηση ήτανε θα τα δούμε όλα στην προανάκριση. Είναι ακόμα υποέρευνα. Γι' αυτό λοιπόν η έρευνα έφυγε από την υποδιεύθυνση αθλητικής βίας και έχει περάσει στην υποδιεύθυνση βόρειο-ανατολικής Αττικής, της ασφάλειας βόρειο-ανατολικής Αττικής. Άρα δεν είναι, είναι... δεν είναι αθλητικό, είναι ολοφάνω. Όχι, okay, αθλητικό δεν είναι, αλλά... Το αρχικό κίνητρο είναι η κυριαρχία στην περιοχή. Εγώ θα κάθομαι εδώ σε αυτή την πλατεία. Αυτή την πλατεία την ελέγχω εγώ. Γιατί όμω θέλει να ελέγχει αυτή την πλατεία, Τι εκεί να σου πω, Θέλει να πάρει προαγωγή στο κτηματολόγιο. Κάτι, όχι. Υπάρχουν <χει> και λόγοι. Τι, θες να πει ότι εκεί μπορεί να γίνει ένα καινούριο στέκι διανομή ναρκωτικών. <χει> Συνήθω για αυτά γίνονται αυτά. Αυτό ε, ακριβώ είπαμε πριν. Μέχρι, μέχρι στιγμή η έρευνα δείχνει ότι είναι η κυριαρχίες της, της περιοχής συνταίδε. δεν φαίνεται κάτι ναι, τέτοιο κάτι το, το τι θα ολοκληρώσει η έρευνα και το τι θα βγάλει θα περιμένουμε να το δούμε και το φαίνεται όμως να υπάρχουν απανοτά επεισόδια μεταξύ τους μέσα σε δύο 24 ώρα και είχαμε την απάντηση στο επεισόδιο που είχε σημειωθεί την πέμπτη στη συγκεκριμένη πλατεία και η μία παρέα είχε διώξει την άλλη. Η δεύτερη παρέα μαζεύτηκαν περισσότερα άτομα, έστεισαν το καρτέρι, ξυλοκόπησαν αυτούς και τους είπαν Ως, ότι σε αυτή ναι, την πλατεία μόνο ρε. εμείς θα βρισκόμαστε. Όμορφη, Τώρα, ο Τώρα γιατί θα πρέπει θυκός. να βρίσκονται εκεί, θα το δούμε στην έρευνα. Να σε καλά, ευχαριστούμε, πάλι, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε καλύτερο καλύτερο πολύ. Σημέρα. Σε καλό δρόμο είμαστε, έτσι. Είναι ολοφάνερο, νομίζω. Σε καλό δρόμο είναι και ο Μακρόν. Βρήκε επιτέλου πρωθυπουργό. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Ε, κοντεύει το να γίνει αυτό. Δεν ψάχνουνε τόσο καιρό. Φαίνεται ότι συμφώνησαν. Συμφώνησε και η Λεπέν με αυτό. Στάζει, στάσου. στάσου. Προφανώ, μα όταν παίρνει έναν α πούμε δεξιό πρωθυπουργό, ενώ έχει κερδίσει η αριστερά τι εκλογέ. το κάνει. Δεν η αριστερά. Ε, έχει το. Okay. να δει. Προσχετώ γιατί τα είχα μπροστά μου. Πού τώρα, παιδί μου, η αριστερά. Πόσου βλεφτέ έχει. το είχα ρε παιδί. Να το. Λοιπόν. Έχει 193. Ο πρόεδρο, η δικιά του συμμαχία, 166. Η άκρα δεξιά, η Λεπέν, 142. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν 47. Από του Ρεπικανού πήρε τον, τον στάσου. Μισελ Μπαρνιέ. Φτάσουμε, συμπάμπι τώρα γιατί θα τρελάνουμε και τον κόσμο. Μόλι διάβασε, ποιο έχει του περισσότερου βουλευτέ. Σχετική. Δεν έχει, δεν έχει δυνατότητα ε, ε, ε, να επιβάλλει. Ε, ε, ένα Αλλιώ θα του κάνει μισή. Ποιο έχει του περισσότερου βουλευτέ αριστερά. Δεν παίρνει κάποιον σχετικά. που. Σχετικά. Ρεμπάμπ, το περισσότερο και το λιγότερο δεν έχει σχετικά. Εγώ δεν είπα ότι έχει πλειοψηφία. Περισσότερε στι... βουλευτέ έχει αριστερά. Εδώ, όταν φτιάχνει μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση πηγαίνει, κάνει προγραμματικέ και παίρνει ψήφο Συμφωνή. Συμφωνώ. Εκεί η κυβέρνηση πηγαίνει, κάνει ό,τι λέει, ό,τι έχει να πει. Δεν υπάρχει ψήφο εμπιστοσύνη. Αν θέλει κάποιο να μην δεχτεί κυβέρνηση, πρέπει να κάνει ε, πώ το αυτό. Να κάνει μορφή στην κυβέρνηση. Ε, το, το ξέρω και αν σας, υπερψηφιστεί. Προηγούμενο μία, το προηγούμενο το <laughs> Και αν υπερψηφιστεί η μορφή, τότε πρέπει ο πρόεδρο να βάλει άλλο πρωθυπουργό. Σύμφωνοι, φεύγει αυτό και πρέπει να βάλει άλλο πρωθυπουργό. Νομίζω ότι είναι ολοφάνε. Άρα, ότι δεν εδώ πα, το θέμα, παίρνει, είναι, άρα ή, θέμα είναι. Δεν παίρνει κάποιον. Κάτσε, κάτσε, μη όχι, Άρα, το θέμα βιάζομαι. είναι αν η αριστερά έχει τις ψήφου που χρειάζεται στο κοινοβούλιο το γαλλικό για να υπερψηφιστεί μία μορφή. Γιατί. Αν δεν του έχει, δεν θα υπερψηφιστεί. Άρα θα μείνει αυτή την απλά κυβέρνηση. Απλά πράγματα νομίζω ότι είναι πολύ απλά. Ο Μακρόν τα βρίσκει με τη Λεπέν περισσότερο από ό,τι τα βρίσκει με το Μελάνσο. Δεν θα βιαζόμουν να βγάλω. Ο Μακρόν τα έχει κάνει σαλάτα έτσι κι αλλιώ. Πολλοφάνερο ε, Αλλά... δεν είναι. Αλλά είναι σαφέ, αυτό σου είπα κι εγώ, ότι είναι σαφέ ότι στο προχθεσινό ραντεβού που. Γιατί πήγε η Λεπέν στο προεδρικό μέγαρο, προφανώ έκανε κάποια συζήτηση. Η Λεπέν έβαλε βέτο σε άλλα ονόματα. Και οι πενέ των Μισελ Μπαρνιέ. Πάντω ο Μισελ Μπαρνιέ είχε διακριθεί πάρα πολύ, αν το θυμάσαι, τότε που γινόντουσαν οι διαπραγματεύσει με τον Brexit. Είχε κάνει άψογη δουλειά και βέβαια κακό φύγαν οι Βρετανοί τότε, Άλλη τρέλα Αλλά είναι ένα σκληρό τύπο που μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί η Γαλλία έχει. Συγγνώμη νομίζω ότι είναι από του πιο ευέλικτου που υπάρχουν. Ναι, αλλά είναι σκληρό αυτό που τώρα έχει να κάνει. Ευέλικτη η Γαλλία, σε βαθμό. Η Γαλλία έχει, έχει πάρει κίτρινη κάρτα στις αρχές του καλοκαιριού από την Κομισιό και αν δεν πάρει τα μέτρα που πρέπει να λειπτούν και σε αυτά αντιδρούν οι περισσότεροι και γι' αυτό και σε μεγάλο βαθμό έχασε ο Μακρόν πέρα από τα άλλα λάθη που έχει κάνει κι αυτός mm -hmm. γιατί κι αυτός έχει κάτι το κασαλακικό έτσι ε, πέρα από όλα αυτά τα λάθη ε, αν δεν πάρουν αυτά τα μέτρα η Γαλλία θα χάσει πολλέ μονάδε αυτό που λέμε εμπιστοσύνη άρα θα κοστίζει η διαχείριση η δικιά τους, του κράτου. Πολύ πολύ ακριβότερα στους γάλους Εκεί τα προβλήματα θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερα. Ναι, μεγάλη πετυχία Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το τέλειο σχολικό πλάνο είναι στα public και στα ακόμα μεγαλύτερα public plus home. Γιατί θα βρει όλα τα σχολικά είδη αλλά και προϊόντα τεχνολογία και οικιακέ συσκευές στι καλύτερε τιμέ. Τώρα κερδίζει 10% έκπτωση για επόμενες, επόμενη αγορά σε οικιακέ συσκευέ και τηλεοράσει με αγορά σχολικών 20 ευρώ κιάνων. Ενώση απολαμβάνει το άνετο πάρκινγκ και κάνει ευχάριστα τι αγορέσου σου, ετοιμάζουν και τη σχολική σου λίστα. Χιλιάδε επιλογέ σχολικά τώρα και πληρώνει αργότερα με κλάρνα σε τρει άτοκε δόσει. Πού αλλού, στα public φυσικά. But we can be Την αρχή ναι. Όχι, εγώ στην αρχή δεν τον πήγαινα. Έχει μια καταπληκτική βραχνάδα. Ο τρόπο που ερμηνεύει είναι πάρα πολύ ιστατικό. Φαίνεται ότι από μέσα. Για το Ροτσχιουαρτ μιλάμε, που ήταν στο νούμερο 1 στο πολύ πολύ μακρινό 1975. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένω για του Νορβηγού και του Έλληνε. Έμα εγκτές. τώρα. Ο και όλοι αυτοί είναι, είναι λαϊκοί τραγουδιστέ. Κανονικό. Λαϊκοί, λαϊκοί κανονικά τραγουδιστέ έτσι. Και ο Μπάμπη τον είχε ακούσει και live, και μάλιστα ναι, ναι, ναι, ναι. Κατάσταση σε παρε... κατάσταση. Παρείστηκε. Παρείστηκε, εκεί έμεινα. Ναι, εκεί ε, είπα... ε, ε, Εμένα δεν μου αρέσει, ε, αλλά ε, μόλι τον άκουσα, κατουρίθηκα. Ναι, <laughs> ναι. Σωστό κι αυτό. Ναι, άλλαξα γνώμη, παιδί μου. Έτσι, είναι. Ναι, έτσι είναι, ναι. Να σου πω αυτό. τώρα, έχει δύο λεφτά. Όχι, θα Λοιπόν, λέ, επειδή λέγαμε για τα τέτοια, κοίταξα τη μελέτη που έφτιαξε ο Γιάννη για του ξενόχου. Για το ζήτημα τη βραχυχρόνια μίσθωση, αυτό που λέμε Airbnb κτλ., Είναι και από τα θέματα τα οποία θα αφηχτούν και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και επειδή και η κυβέρνηση θέλει να πει πολλά και διάφορα σε αυτά, ε, κοίτα να δει τώρα την αναλογία. έτσι Παίρνω παγκράτη. Η τιμή πήγε, πρώτα απ' όλα προσθέθηκαν, αυξήθηκαν η, τα προσδιάθεση βραχυχρόνια Airbnb. Ένα εκπληκτικό αριθμό, α το πω μετά να μην φύγω από αυτό το πίνακα. Λοιπόν, πήγε στο 23. Η τιμή, ας πούμε, που νοικιάζεται βραχυχρόνια, αυτό που λέμε Airbnb, πήγε από το 22 που ήταν το 19, πήγε στο 33. Άύξηση 11%. Αν το νοικιάσεις μακροχρόνια, πήγε από τα 9 στο 11 ευρώ, ανατετραγωνικό. Άύξηση 5,3. Αλλά αν συγκρίνεις το ένα με το άλλο, είναι 300% μεγαλύτερο, δηλαδή τρεις φορές πάνω αυτό που μπορεί να πάρεις νοικιάζοντάς το βραχυχρόνια, από τον να τον μακροχρόνια. Από ό,τι μαθαίνω, χωρίς να θέλω τα, το καρικλώσω που θα λέγαμε σε ραδιοφωνική αργό, στην Πράγα νομίζω, θα γίνει δημοψήφισμα. Mm -hmm. Καλείται ο κόσμος να αποφασίσει, αν θέλει το Airbnb ή τις βραχικρονώνιες φλατφόρμενες ναι. μισθώσεις, γιατί... Οικονομία διαμοιρασμού. Γιατί έχει ο ένας σπίτι και άρα σου λέει εγώ μπορώ να οικονομήσω 300% παραπάνω το νοικιά σου, ε, σε έναν νοικιαστή... Άρα θα οικονομήσω, άρα με συμφέρει και έχει υπάρξει και όλος ο άλλος κόσμος που πιθανότατα να μην έχει κάποιο προσωπικό όφελος, γιατί δεν έχει. Και είναι ακριβώς απέναντι γιατί σου λέει το κάναμε Disneyland. Η Αυτό πόλη έγινε... μας δεν είναι μια πόλη κατοίκων πια είναι μια πόλη τουριστών. Αυτό έγινε στο Βερολίνο αλλά θα γίνει στη Βαρκελόνη και το πιο πιθανό είναι ότι θα... Η Βαρκελόνη έχει τον ταξί πολύ λιγότερα φυσικά από μας. εμείς δεν είχαμε, όμως προσιπεράσπεις. υπεράσπιση, αυτό δεν είναι πρόβλημα των ιδιοκτητών, στην Αμερική αυτό γιατί δεν γίνεται, γιατί κάθε πολυκατοικία, κάθε κτίριο, οι ιδιοκτήτες αποφασίζουν για το κτίριο και μπορούν να πούνε ότι δεν ισχύει αυτό. Έπεσε το τελευταίο. Έτσι, για να σα ευχηθούμε καταλώς, Έριξες να... κουρτίνα δηλαδή Ναι, ναι, εδώ <laughs> ακούτε τη φωνή του Frank Σινάτρα Αλλά σε πολύ λίγο θα ακούσετε αυτή Του Λουτσιάνο Παβαρότη Που μαζί αυτοί οι δύο γίγαντες πραγματικά Της μουσικής και του τραγουδιού Άλλη, μας... Άλλο πράγμα που ανακάλυψα μετά τα, τα ωραία ντουέτα <laughs> <laughs> Λοιπόν ε, Γιατί εσύ τα ανακάλυψα την αρχή <laughs> Να είστε καλά, ε, αν σκεφτείς ότι το πρώτο ντουέτο Ήταν με τον Καλαμίτσο ε, όχι κάτια... πρέπει τα δημοσιογραφικά Τα <laughs> τραγουδιστικά <laughs> Αν Απά... και ο Καλαμίτσι τραγουδάει πολύ ωραία Απάντησε δεν ξέρω. <laughs> <laughs> <laughs> Η Κάτια Μακρύ σε πολύ λίγο εδώ κοντά Σας καλό Σαββατοκύριακο να έχετε Η Τελευταία μας φράση δανεισμένη από το Λοδέν Ζωμαβίλη Χιδέα γλώσσα δεν υπάρχει Υπάρχουν χιδαίοι άνθρωποι και υπάρχουν πολύ χιδέοι άνθρωποι ομιλούντας την καθαρεύουσα <laughs> <laughs> <laughs> Καλά περάστα But then again To, feel, to What I had to do I saw it through Without exemption I planned To each charted course Each girl's who's there Along the byway And more Much, much more I did it I did it my way yeah